Ya rub ya bukhan daroga La la la la la tu la la la I think I Τα γη μου γυραινό, αν την μου, και μου ξεπερνό. Τα μου τα ίσω, σινερό, τοκάι Ding ding ding, la la, la la la. hera Και φύγαμε! Παρασκευουλά Ζάχαρη, Παρασκευουλά Μέλλε. Αυτή, αυτή η έμονη ιδέα που έχει με την Παρασκευή λες και τελειώνει Είμαι... τα πάντα. Έχω την Ιρ... Παρασκευή. Έχω Ιρλανδικέ ρίζε, όπω εδώ με το και να τρει. Thank God it's Friday και άλλα τέτοια. Καταλάβες. Αλλά πριν ξεκινήσει, γιατί ξέρω ότι θα αφισβητήσει τα πάντα όλα κτλ. Για να μην ξεχνάμε. Παρασκευή σίγουρα. Θεωρώτερη μέρα είναι το Σάββατο. Το πιο που πρέπει να μην ξεχάσουμε σήμερα να πούμε ποιο είναι. Χρόνια πολλά στην Πόπη, την Πόπη του Γιατί γιορτάζει η Θεοπίστη, λέμε. Ο αγάπη, ο ευστάθεια, η, η Θεοπίστη, ο Θεόπιστο κίνη και, και Παγκόσμια Μέρα τη Κινητολογική Ογκολογία. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μα. Χρόνια πολλά στην Πόπη του που θα έρθει στι 10 να κάνει εκπομπή εδώ με τον Τέρι. Χρόνια πολλά και από μένα. Τι άκαμπει, συμπάθειε δεν κρύβονται. Διαβάζω τώρα και βλέπει: Είμαι απασχολημένο και μου παίζει δύσκολα. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα πω καλημέρα στην Κατερρίνα Βουτσάπου που, στη που είναι απέναντί μα που δικιά και κονσολιέρισα. Στη φράση που είναι στα 2.11200.8200 και στα παιδιά που ήδη έχουν εμφανιστεί και λένε την καλημέρα του. Στον Παύλου Ροδίσαντο, στον Ηρακλή. Να σε καλά. Το Παύλου που ευχαριστήκε για το αγωγιάτι που παίξαμε μόλι. Καλημέρα και στο <laughs> Γιώργη που λέει Διερευνήστε το άδικο χαράτσι 100 ευρώ σε κάθε βαρκούλα. Ναι, ναι, το, το έχει γράψει πολλέ φορέ. Ε, ναι, αλλά πρέπει να το λέμε. Αμα το φορές, αφήνω τον άλλο έτσι έχει να βάλει και ξέχνει κάτι. Κάτι γράμμα εφοπλιστή. Έχω ξεχάσει να, να δω τι... πώ είναι αυτό. Ήταν και παλιό θέμα. Είχε μπει κάποια στιγμή. Το θυμηθήκαμε ξε... τώρα, Δε... τα δεν θυμάμαι πάμε πόσο πάμε είναι το πόσο. 100 θα είναι, όπω το λέει. Προφανώ αυτό το πληρώνει, αλλά το ξέρει καλύτερο από μένα. Ε, εντάξει, και τώρα και κοίταγα ας... την παράξενη. Αλλά και είδηση. αυτό το κόλπορε, παιδί μου, που έρχεται ο άλλο σκουρογόνο, έχει πάρει μια βάρκα πούμε από 20 χρόνια και σου λέει επιβαρύνεται με αυτό. Τι επιβαρύνει Είμαστε επιβαρημένοι από μόνοι Ό,τι πλέει έχει επιβάρηση. Mm. Ό,τι πλέει. Δεν θυμάμαι πώ είχε ξεκινήσει, Αν θυμάμαι καλά. καλά δεν είχε να κάνει με το. Την το... κοστίζει η ε... ε... Δεν είναι. Μην πέσει μέσα στην Πορδοκάτσια. Να, να σου πω το άλλο. Δεν τώρα, έχει να πράγμα. κάνει με το τι πλέει. Έχει να κάνει ναι. με τα ψάρια. Ναι. Και η φελή επιπλέον. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι. η κι αν έχουν επιβάρηση. Δεν την πληρώνουν οι ίδιοι, βέβαια. Η ερώτηση μου, Μπάμπη πάρα πολύ απλή. Αυτό που έχει την πλαστική βαρκούλα και του ρίξανε το κατοστάρικο στο κεφάλι και που για τη βοήθειά μα εδώ στο Άλπιν Ωραδιόφωνο, θα το πληρώσει, φαντάζομαι, υποχρεωτικά. Δεν θα το πληρώσει εθελοντικά. Το κακό είναι δεν το πληρώνουν, <laughs> διότι μαζεύονται πολλών ετών και κάποια στιγμή του θα βρίσκει ευκαιρία και εφορία. Γιατί πα να με τριπλάρει, αφού θα με αναγκάζει να σου κάνω τάκι. Η εφορία, κάνε. <laughs> ε, η εφορία, <laughs> δηλαδή... όταν πλησιάζει το πέμπτο έτο, οποίο <laughs> στο τέλο του πέμπτο έτου παραγράφονται. Οπότε τώρα τους πιάνει μια τρέλα, βάζουν τον κομπιούτερ και ό,τι βρει ο κομπιούτερς, το στέλνουν. Και τώρα πρέπει να πηγαίνουν τέτοια. Ναι. Τώρα, η ερώτηση έμεινα αναπάντητη. Βέβαια, λέει, αυτοί θα το πληρώσουν υποχρεωτικά. Διότι θα του φωνάξει η βοήθεια. Πρέπει, έλα εδώ, αγόρι μου. Δεν, τους, δεν έχει το Τέσσερα μέτρα, ξέρω εγώ, ας πούμε, πλαστικό βαρκάκι, βγαίνει, ρίχνεις παραγάδι κτλ. Τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαρά στη χώρα. Καλά, παραγάδι Πληρώσα. θέλει κι άλλο. Η... Ναι. Πρέπει να πληρώσει κι άλλα πράγματα. <laughs> <laughs> και το θέμα <laughs> είναι <laughs> ότι για να, τη... για να πάρει το παραγαδίσιο. Καλά, για να πάρει το παραγαδίσιο <laughs> να πάει να ψαρέψει, πρέπει να έχει πληρώσει τη βάρκα. Οπότε συνδυάζονται αυτά, δεν ακού. Στάρη να πληρώσει δεν μόνο ακούς. Πώς δεν, πώς δεν, πώς δεν ακούω εγώ δεν ακούω. Επειδή εσύ πας να τριπλάρει στην ερώτηση, έχω μια απλή έκανα. Να αθελ, δεν τα ξέρω καλά. Ο... Στο ο... Είπα είπα. Και στην αρχή γι' αυτό και δυσκολίε. Έχουμε γιατί... και άλλα να πούμε με τον κύριο Παπαδημητρίου Θα θυμάστε, α πούμε, και προχθέ εδώ πέρα που κάνουμε και ένα μικρό σόου. Ήταν πάρτε μα τηλέφωνο στο μαξί μου, ε, Κυριάκο με στείλει στην επιστολή στη Φοντελάι κτλ. τα, λοιπά, τα την έστειλε και απάντησε κύριο, Μέντε, και Ναι, Βεβαίω πρέπει να βρούμε μια λύση και τα από τα χθεσινά και πριν αναγκαστικά περάσουμε στη γνωστή ατζέντα που διαμορφώνει τελευταία η από τη χθεσινή δημοσκόπηση τη MRB, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο κανάλι Όπεν και στο κεντρικό δελτίο, Κατηγορίε εξόδων του νοικοκυριού αποτελούν για εσά το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για εσά, εμεί δηλαδή. Κόστο ενέργεια για καυσίμων: 84,9. Κόστο ενέργεια για το σπίτι: ηλεκτρικό, φυσικό, αέριο, θέρμανση: 76,6. Κόστος καυσίμων των αυτοκινήτων του νοικοκυριού, 33,3. Τρόφιμα, 74,2. Ιατρικά έξοδα, 37,5. Αυτά, κατά την έρευνα που δημοσιοποιήθηκε χθε. της MRB Ξαναλό και το Δημήδη Μαύρο, δείχνει λοιπόν ότι μόνο, πώς να πω τώρα, έχει βαρέσει όχι κόκκινα, το έχει την στον αέρα το πράγμα, το ρεύμα και η βενζινούλα. Το λέω για να μην ξεχνιόμαστε. Η βενζίνη όχι τόσο, η βενζίνη είναι. Ε, είναι πρόβλημα διότι χρησιμοποιούνται πάρα ένας, πολλά αυτά το κοινότητα. Ένας τους τρεις μετακίνηση... Θεωρεί το κόστο καυσίμων του αυτοκινήτου νοικοκυριού το μεγαλύτερο πρόβλημά του. Ναι, αλλά ήταν πολύ υψηλότερο. Θυμάσαι πριν από δύο χρόνια, όταν το πετρέλαιο είχε πάει στο σπίτι. Ναι, θεό... αλλά πάει αθρηστικά εδώ πέρα. Γιατί είναι το κόστο ενέργεια για το σπίτι, το κόστο ενέργεια για το αυτοκίνητο και βγάζει ένα 84,9. άρα το πρώτο νούμερο που έξυπνα το συνδύασε ο Δημήτρη δηλαδή, Μαύρο, που είναι oh. και καυσίμων ναι. μαζί, ναι. και το οποίο απασχολεί το 80... κατά το 85% το πρόβλημα. Του πληθωρισμού. Δηλαδή έχει μετακινηθεί τώρα το πρόβλημα του πληθωρισμού πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι, αλλά πολύ ψηλά είναι και το θέμα των τροφίμων, δεν έχει υποχωρήσει ιδιαίτερα. Ναι, όταν έχει τα τρόφιμα στο 74,2 και το ρεύμα στο 76,6, είναι πολύ και από την κοκό και απ' την κηκή. πια να διαλέξω. Πού ότι... θα τα πλήρωσω να τα κουμπίσω, πού θα με πάρει ο διάολο και θα με σηκώσει η πάνω. Νομίζω ότι με... δεν τον ρωτήσαμε τον Δημήτρη Μαύρο, αλλά αυτά όπω βλέπει είναι το που θα τον ρωτήσουμε ακριβώ. Κάτσε εξηγήσω. Δηλαδή θα πάρεις το ένα ή θα πάρεις το άλλο Μπορεί να τα πει κιόλας Αλλά το 85 έχει μέσα το 76 Λέμε 85% διαμαρτύρονται για το κόστος ενέργειας Συν καύσιμα Το είπα αλλά, το δεν με... 76, αλλά δεν με ακούς μπ. Το 76 Καλό. διαμαρτύρονται για ναι. το κόστος ενέργεια Το σπίτι πρακτικά ναι. 8 στους 10 κεβάλε ναι. Έχουν πρόβλημα με το ζήτημα ενέργεια Πόσο καιρό Είναι τώρα? ακριβή η ενέργεια ναι. Πόσο καιρό τα λέμε Μάς. Και 3 στου 4 έχουν πρόβλημα με τα, με τα τρόφιμα. Έτσι. Για, για να τα λέμε όπω είναι τα πράγματα. Γιατί το 74,2 είναι τεράστιο ποσοστό. Τεράστιο ποσοστό. 76,6 λένε ρεύμα, 74,2 λένε τρόφιμα. Και προφανώ αυτά είναι που δεν μπορεί και να αποφύγει. Λοιπόν, Πε η... μου, τι θα έκανε, η... θα κάνει διέτα αναγκαστικά. Η Ιαπωνία πλήνα. είναι. Η Ιαπωνία. Ναι. Είναι μια χώρα που όλοι όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά θυμούνται ότι δεν είχε ποτέ πληθωρισμό. Ποτέ. Δηλαδή... Είχε οτιδήποτε άλλο πρόβλημα, πληθωρισμό δεν είχε ποτέ. Ναι. Τόσο πολλοί που θέλανε να βάλουν πληθωρισμό στην οικονομία του. Λοιπόν, η Ιαπωνία έβγαλε πληθωρισμό αυτό το μήνα, 3%, και είναι ο υψηλότερο από ε, το Οκτώβριο του 2023, οφείλεται στην τιμή του, των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματο, οι οποίε έχουν αυξηθεί υψη, με ρυθμό υψηλότερο από τον Μάρτιο του 1981. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά στο λέω. Mm -hmm. Δηλαδή, και εγώ έχω εντυπωσιαστεί γιατί η Απωνία με 3% πληθωρισμό. Ναι, αυτό το θα θαύμα το δεν θα γίνει ποτέ. Είναι, είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου, να συζητάμε για το Δουργούτη και να ακούω επιχειρήματα για τον Αγκασάκη. Είναι κάτι. Θα μα στείλει αδιάβαστο. Γιατί θε να πα τώρα πάλι στι γόμε. Το είχα σημειώσει πρώτο <laughs> πρώτο, να σου το πω. Ναι, για τον Αγκασάκη λέγω. Ναι. Μην το κάνουμε και εδώ πέρα πυρηνικό πόλεμο πάντως α πούμε, διότι δε, μπάτη, το πράγμα είναι σαφέ. Ο κόσμο έχει απειβδίσει. Και θα απειβδίσει κι άλλο. Διότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα. Δεν μπορεί να... δηλαδή τώρα να πει ότι έχω βρει το τρόπο αν υπήρχε, θα το έκαναν, τι Δεν είναι βλάκα όμω. Αν ήταν. Δηλαδή αυτά που άκουγα πριν από λίγο. Πώ τη λέγανε την κυρία που, μιλούσε... κυρία Η κυρία που Η μιλούσε... μου είπε. Που... Κυρία Δεν είπε ότι θα μπορούσαν να συμβουλανέ, α πούμε, δεν θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το μείγμα το οποίο δημιουργεί την τελική χοντρική τιμή στο Άμστερνταμ. Δεν θα μπορούσα να το κάνουμε. Δεν πώς είναι αύχολο. Πού είναι η Εντάξει, το Άμστερνταμ εδρεύει, εδρεύει τυπικά η Ελλάδα. Τι είναι διορθώνει. Που πει, πρόβλημα... Όχι, θα μου πει που είναι αφού δεν είναι στο Άμστερνταμ. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή. Είναι δίπλα στο μετρό? Είναι λίγο παρακάτω. Πού είναι, Το πρόβλημα είναι στην, στη γραμμή τη μεγάλη που έχουμε Βαλκάνια-Ανατολική Ευρώπη. Παλιά. Mm. Το πρόβλημα βρίσκεται εκεί. Και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πούνε ότι εμεί θα σταματήσουμε και να αγοράζουμε βέβαια όταν έχουμε ανάγκη και να πουλάμε. Όταν μα περισσεύει, ε, στην αγορά του ηλεκτρισμού. Πάντως, εγώ, αυτό. Πάμε, δηλαδή, ναι. αν κλείσουμε τη δική μα αγορά ναι. και πούμε την κλείνουμε, αλλά δεν έχει γίνει, τουλάχιστον δεν γνωρίζω εγώ, εγώ πάμε, δεν κάποια κατάλαβα, άσκηση. Δεν κατάλαβα από αυτά που άκουσα από την κυρία Σδούκο αυτό. Εγώ κατάλαβα ότι θα μπορούσε να αλλάξει ας πούμε, το μείγμα το οποίο δημιουργεί την τελική τιμή προ όφελό μα. Αυτό κατάλαβα. Τώρα, ε, να σου το πω κι αλλιώ. Αν άφηνε να τελειώσω κάτι τέτοια, θα καταλάβαινε και θα, θα μπορούσε να στηρίξει το επιχείρημά σου καλύτερα. Λοιπόν, ή θα κόψει ή θα πει βγαίνω εγώ από αυτή την αγορά, που είναι μία άποψη, ή θα πει πριν βγω θέλω να κάνω αυτό, δώστε μου το OK για να μην τσακωθούμε πλήρω. Διότι mm -hmm. το άλλο, αν πει βγαίνω, είναι πα και τσακώνεσαι κανονικά. Κάνει την επανάστασή σου. Mm -hmm. Αλλά μετά είσαι μόνο. Δηλαδή, αν γυρίσει αλλιώ, γιατί συνήθω εμεί έχουμε καλύτερη τιμή ρεύματο, επειδή είμαστε στην αγορά. <coughs> Ορισμένε περιόδου, όπω αυτή τώρα εδώ, για του ειδικού αυτού λόγου, αλλά. Μου επιτρέπει να σου πω μια κουβέντα ακόμα. Βλέπει ότι έχω σταματήσει. Δεν, δεν θέλω να σε δει. Αλλά θα γίνει το εξή. Επειδή ένα κομμάτι μόνο του ρεύματο τιμολογείται υψηλά και αυτό βάζει την τιμή σε όλο το ρεύμα, αυτό το κομμάτι θα το πάρει όπω το έκανε για τι προηγούμενε φορέ. Θα το πάρει. Θα το στο πάρει δηλαδή των ηλεκτρικών εταιριών. Είναι τα περίφημα αυτά υπερκέρδη που λέμε, τα ουρανοκατέβατα. Θα το πάρει και θα το δώσει στον καταναλωτή. Το ζήτημα, κατά γνώμη μου, είναι ότι ο καταναλωτή τρώει ψωμάκι. Κάνει και άλλε δουλειέ. Ψωνίζει και άλλα προϊόντα. Και αυτοί που τα φτιάχνουν όλα αυτά τα άλλα προϊόντα δεν παίρνουν επιδότηση. Mm. Είδες, δεν θέλω να πω κάτι. Είδε που μάψε και άλλα... τελείωσα και δεν έχει πλέον απορίες, να απορρέσει. Είσαι μια χαρά. Όχι, έχω, έχω μια απορία που λέει το εξή. Ωραία μα τα εξήγησε, Μπάμπη, και προφανώ δεν είναι και δουλειά σου να βρει τη λύση. Αλλά από ό,τι Μακάρια φαίνεται. Μακάρι την είχα και. Είδες, <laughs> στην τρίτη λέξη επάνω. Στην τρίτη. Λέω, ωραία μα τα εξήγησε, Μπάμπη. Τα τεχνικά. Αλλά επειδή δεν είναι δουλειά σου να βρει τη λύση αυτοί που δεν έχουν βρει τη λύση με βάση σε αυτά που εξηγήσεις και εγώ τα δεχτώ όπω είναι. Παρόλο κατάλαβα άλλα από αυτά που άκουγα από την Υφυπουργό όταν φτάνει τρει στους τέσσερι Έλληνε να λένε το μεγαλύτερο πρόβλημα τους είναι το ρεύμα. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Και επειδή δεν θέλω να τα αφήσω να αιωρείτε. Αν με ρωτάς αν με νοιάζει να δουλεύει καλά το χρηματιστήριο και η ελεύθερη αγορά, ή να χορεύουμε σπίτι μου, κλείνοντα, ανοίγοντα, ανοίγοντα την αγορά, θέλω να χορεύουμε σπίτι μου. Ναι, αλλά Γιώργο, δεν είναι αυτό το δίλημα. Όχι, αυτό είναι. Δεν δίλημα. είναι αυτό. Αν θα σπίτι μου, δεν είναι αυτό. Λες... Όχι, απλώ είναι. Όχι. Το δικό λες... σου το είναι αλλιώ και στο δικό μου είναι διαφορετικά. Ναι, αυτό. Προσπαθώ ναι. Να, να σου βάλω μια άλλη εικόνα. Για... Λε ότι αν είμαι στην αγορά ή αν δεν είμαι στην αγορά. Αυτό δεν λε. Ότι αυτό είναι το δίλημα. Όχι δεν λέω κάθε, κάθε... δεν με νοιάζει. Αυτό σου λέω ότι εμένα ως καταναλωτή δεν με νοιάζουν αυτές οι στρατηγικές επιλογές τα τεχνικά χαρακτηριστικά κτλ. Ξέρω ότι με έχει μου λε: Εσύ θα τα πάρει από εδώ, θα κάνει τα υπερκέρδη, θα δώσει επιδότηση. Να μην την πούμε. Έχει μείνει σταθερή η τιμή ε, ναι. του ηλεκτρικού, έχει μείνει εκεί 14-15 λεπτά. Πάμε στα παιδάκια μου: Το 76,6 των ανθρώπων λένε το μεγαλύτερο προβλήμα του είναι η ενέργεια. Αφού όλα πάνε καλά, ας πούμε, η τιμή είναι σταθερή και η επιδότηση καλύπτει το κενό, δεν είναι έτσι. Δεν λέω που έχει, που έχει μείνει η επιδότηση. Η επιδότηση έχει μείνει εκεί, στο 14-15. Ναι. Είναι η ενέργεια, θα σου πω γιατί. Ε, ε, γιατί σας... ήρθαν οι λογαριασμοί του Αυγούστου και του Ιουλίου, η οποία είναι αυξημένοι λόγω air condition. Και οι <χι> άνθρωποι... είχαμε το πιο ζεστό καλοκαίρι. <χι> ναι, είχαμε και το πιο ζεστό καλοκαίρι. Και προφανώ το πλήρωσαν αυτό ακριβά. Έχουμε βάλει και πάρα πολλά εργοντήσιων. Υπάρχουν και τα παλιά, τα νεότερα. Δεν είναι ότι και είναι λιγότερο γενικά. Και <χι> είναι λίγο λιγότερο. Ναι, του και είναι αρκετά λιγότερο. Έστω ε, νεότερα. Ναι, αλλά δηλαδή, ναι, εγώ αλλά εγώ, όταν... Ναι, ναι. Ναι, όταν πρέπει να το αφήσει πάρα πολύ. Ναι, δεν δε, δε, δε, δε έχω και. Ξέρω κοντά τρει χιλιάδε για να αλλάξουμε τα εργοντήσιων που είναι εικοσαετία στο σπίτι. Ένα βάλαμε καινούριο, τι να κάνουμε. Mm -hmm. Σωστό. δηλαδή αφού δεν τα έχω τα φράκα ούτε με νοιάζει τώρα δεν το λέω να με λυπηθεί κανένας αλλά εντάξει πες ότι θα έκανα οικονομία στο ρεύμα θα έπεφτε το 76,6 ας πούμε που λέει η παιδιά σκούζο φωνάζω το ρεύμα με πονάει στο 66,6 η δαπάνη για αυτό για το ενεργειακό λόγω καλοκαιριού εδώ και αρκετά χρόνια ξέρουμε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε πρόβλημα με το ρεύμα και όχι το χειμώνα. Παρότι Έχουν έχουμε την Γιακάδα, έχουμε το φωτοβολταϊκά κτλ. Μευτικό σου έχουμε τα φωτοβολταϊκά. Ναι, αυτό λέω. Έχουμε Γιακάδα φωτοβολταϊκά, έχουμε αεράκια. Πώ τα λένε, έχουμε το Μελτεμάκι που φυσάει και κουνάνε τι ανεμογεννήτριε κτλ. Εμεί το καλοκαίρι το μα τα πιάσουμε το ρεύμα, Ξέρεις, το ποπό μα. Αν δεν είχαμε τη ΑΠΕ και είχαμε μόνο δηλαδή φυσικό αέριο και λιγνίτη. Πες ότι είχαμε αυτά λέω, τα δεν δύο, δύο το ρεύμα, κρατοξέρον, ναι. πού θα ήταν έτσι. το ρεύμα η τιμή του. Τι να σου πω, θα ρωτήσω στο Άμστερνταμ, που δεν είναι στο Άμστερνταμ, που είναι αν... κάπου σε μια γειτονιά τη Ολλανδίας, σε ένα κανάλι δίπλα θέλω να το έχω Αν <laughs> δεν είχαμε ΑΠΕ, και δεν είχαμε δηλαδή γενικώς το κύκλωμα των ΑΠΕ, που είμαστε πολύ καλά Ευτυχώ. αν δεν το είχαμε αυτό και είχαμε μόνο το λιγνίτι, καλά το ρεύμα θα ήταν περίπου 6-7 φορές ακριβότερο. Ναι. Αν είχαμε λιγνίτη και φυσικό αέριο, θα ήταν επίσης 3 με 4 φορές Α, ακριβότερο. Αλλά αντί για 76,6 ας πούμε, που φωνάζει και γκρινιάζει και τα λοιπά με βάση χθες θα είχαμε 176,6 το φωνάζει. Έχει όχι, πάθει όχι, δεν θα, δεν, θα είχαμε δηλαδή, δεν είχαμε. Όχι, δεν θα είχαμε αυτό. Κάποιες ώρες στις μέρες δεν θα είχαμε ρεύμα. Αυτό μου συμβαίνει καμιά φορά. Για άλλου λόγου. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που θα ξεμέναμε από ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ζήσει και αυτό. Κάτσε μισό λεπτά η Κατερίνα μου, δείχνει ότι έχουμε τρία λεπτά. Πεταχτώ, πάρω νεράκι, φέρω. Σι. Αλλήμον, ρέμπον, waters, οθόνη αφή. Κρύο το θε το μου. Ο λαιμό με μένα απαιτεί θερμοκρασία περιβάλλοντο για να μην κάνει γρέζη αυτή η φωνή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν θέλετε να βγάλετε τα μπουκάλια, τα πλαστικά από τη ζωή σας, θα πάτε να πάρετε ένα ε, ψύχτη, ο οποίο εκεί το φίλτρο του επάνω. Η Rainbow Waters είναι designato με οθόνη αφής. Σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε το νεράκι σα στη θερμοκρασία που επιθυμείτε, ζεστό. Ο Μπάμπης τώρα πούμε, μπορεί να το ρίξει και στο τσάι. Δεν ξέρω. Πάρα, δεν με βλέπω. Δεν σε βλέπεις. Όχι. Μάλιστα. Κρύο νεράκι, Rainbow. Rainbow Τελεία. Τελεία Waters. Ε, αν θέλετε περισσότερα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν επιθυμείτε να μάθετε κάτι παραπάνω, 801-11-34-34-34. Και, και μιας που μιλάμε για πληθορισμούς και όλα αυτά, ε, σήμερα έχουμε νέα που ενδιαφέρουν κάθε νοικοκυριό, η Λίτ Λελάς. -E σε εποχές που οι ανάγκες και απαιτήσει αυξάνονται, είναι δίπλα στους καταναλωτέ με σημαντικέ μειώσει τιμών, που φτάνουν μέχρι και 50% και παραπάνω σε 160 βασικά προϊόντα. Συνεχίζει να βάζει ψαλίδι στον πληθωρισμό τόσο σε προϊόντα ιδιωτική ετικέτα όσο και σε επώνυμες επιλογέ, εξασφαλίζοντα κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Επισκεφτείτε λοιπόν το πλησιέστερο κατάστημα Lidl σε εσά και ανακαλύψτε μόνοι σα την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση τη εταιρεία να στηρίζει την ελληνική κοινωνία με ποιοτικά προϊόντα στι καλύτερε τιμέ. Καλά, την κάναμε τη δουλειά επαγγελματικά, είναι σαφέ. Καλημέρα, παιδιά, σε όλου. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό, καλημέρα στον πάνω από την Ελβετία. Καλημέρα, φουγαλάκι. The cure. Friday I'm in love. Σε εμά τα λε αυτά. Βεβαίω, πρέπει να σου πω ότι αυτό με το καλοσκεφτή είναι και λιγάκι κακό, έτσι. Δηλαδή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δεν. Ε. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την κοινωνία, νομίζω. Μπορεί να φταίει κι αυτό. Το θυμάσαι τον Στίβο Τσαβόπουλου. Ποιον λες. Μπορεί και οι φροϊδιστές να έρθουν στ... στην εξουσία. Όχι, δεν το θυμάμαι Α, αυτό. Βέβαια. Καταπληκτικό Στίβο. Και δεν αποκλείεται κιόλα. Αφού τα προβλήματά μας πάνε. Να υπάρχει. το βρούμε, από εβδομάδα θέλω ναι. να το ακούσω, το έχω ξεχάσει. Άλλοι μου, εδώ, κουδαλά. Νιώνει ως απ' έξω. Αυτό είναι μακρινό, μακρινό 1980 έτσι. Μιλάμε Queen. Πειραματίζονται με τα beat τη δίσκο εκείνη την εποχή, ήταν ο μικρό καμό. Και ήταν το... στο πέρασμα πολλέ yeah. μουσικέ. Ε, ναι, και εντάξει, χάσαν και πάρα πολλού φαν, αλλά βγήκαν καινούριου τότε. Εντάξει, Freddie Mercury, χαρισματικό εδώ. Άμα έχει, Mercury. Ναι, Εντάξει, έφυγε νωρί, αλλά έκανε τα περάσματά του. Έβαλε μέσα και την δίσκο, είχε βάλει και την κλασική μουσική. Υπέροχο φρέντι και όχι μόνο, βέβαια, για να. Ολύ και ένα. Έχει γίνει ένα καταιγισμό εδώ πέρα από τα μηνύματά σα. Διαμαρτυρώμενοι περισσότεροι ε, για το ρεύμα. Απολύτω λογικό. Μια διευκρίνηση. Είπαμε για το, για το βαρκάκι, διαβάζοντα το μήνυμα ενό ακροατή. Δεν είπαμε παιδιά, για το ψάρεμα, δεν ξέρω αν ακούστηκε έτσι ή μπερδευτήκαμε εδώ πέρα που μιλάγαμε με, με τον Μπάμπι. Είναι αυτό είπαμε. Πρα... Θα το άλλο. ψάξουμε εγώ, υπόσχομαι γιατί το είδα χθε και το ξέχασα. Άλλο πράγμα που να, να το, το κοιτάξω ψάρμα, και πάντως, να το. Και ναι, ναι, ναι, άλλο, άλλο, άλλο. Και άλλο η φορολόγηση τη βάρκα. Ναι, ναι, αλλά πλέον οτιδήποτε οτιδήποτε συνδέεται με θάλασσα, φορολογείται πια. Δεν υπάρχει αυτό το ελεύθερο που υπήρχε παλιά, που είχε μια βάρκα, την έγινε στη θάλασσα και μάλιστα είχε βγει και όταν άρχισαν να φορολογούν τα μεγαλύτερα. Λογικό, δεν άφησαν ελεύθερα τα μικρά. Ε, τώρα κάτι, κάτι πρέπει να βρήκαν εκεί για να τα... Βεβαια, θα το ψάξω είναι, και θα έρθουμε ξανά. Τι βρήκα. Δεν βρήκα. τρόπο για να πάρουμε κανέναν φράγκο παραπάνω. Μια καλή μέρα στην Αναστασία. Πριν περάσουμε στα επόμενα, γιατί και αυτά πρέπει να τα λέμε, δεν ξέρουμε πώ ακριβώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Πέρα από το, το να το λέμε εδώ από τα Λιθινόρα. Δεν δηλαδή, το Real FM. Δηλαδή, πώ μπορείτε να με βοηθήσετε, εδώ και ένα μήνα τρέχει στα ασταμάτα νερό στο Πόρτο Ράφτη έξω από το σπίτι μου. Έχουμε ειδοποιήσει άπειρε φορέ. Η απάντηση δεν έχουμε προσωπικό. Τι μπορώ να κάνω, να φωνάξω τα κανάλια, τι να σου πω. Δεν θα ήταν κακή ιδέα. Αλλά ιδίω όταν έχει. Κάποιο τόσο μεγάλο διάστημα και έχει καλέσει τόσε πολλέ φορέ. Καλά, ε, πώ είναι ε, δυνατόν okay, αυτό. Δηλαδή, ναι. Μου ε, φαίνεται εντελώ τρελό λέει, Αναστασία, αν σου κάνει, αν σου κάνει κόπο, στείλ ένα email με λίγο περισσότερε λεπτομέρειε. Γιατί φαντάζομαι όλο και κάποιο θα μα ακούει και από το Πορτοράφτη. Δεν ξέρω κι αν εκεί ε, είναι η δάπη τοπική διευθύνση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν <σίλω> ξέρω, ξέρω, εκεί πέρα ο Πορτοράφτης και ε, αυτά είναι δύσκολα. δημοτική επιχείρηση. Να. Ε, μια ε, ε, δημοτική να... επιχείρηση και να μη στέρει <σίλω> έναν άνθρωπο τόσο να. καιρό θα έχει αδειάσει δεξαμενή δεν, δεν το ξέρω πάντως. Έτσι. Yeah. Και οπότε λέω, αν θέλεις, στέλνει μας, έτσι, λίγο περισσότερο το τι, γιατί έτσι και πάρει κανεί τηλέφωνο να ξέρουμε να απαντήσουμε. Να το πούμε, Παπαδημητρή και ο Χουδαλάκη γωνία, ξέρω. Λοιπόν, για το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η ενέργεια και όχι μόνο γιατί ξεχάσαμε και τα τρόφιμα με αυτόν τον τρόπο, οι μου, μήπω νομίζω είναι πρωτοσέλιδο, είμαστε στην εφημερίδα Κόντρα, μισό λεπτάκι. <Κι> για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για ένα πράγμα, ρε παιδί μου, το οποίο έχει ξεφύγει τελείω. Ε, δηλαδή, δηλαδή, σχεδόν, σχεδόν οι τρει στου τέσσερι διαμαρτύρονται για τις τιμέ των τροφίμων, δηλαδή. Πάνε και κουμπώνουν, α πούμε, αγκαλιάζονται με αυτού που διαμαρτύρονται για το ρεύμα και την ίδια ώρα λέω: Τι αποκαλύπτει ο ισολογισμό με των μεγάλων αλυσίδων που έκαναν τζίρο 15 δι ευρώ. υπερκέρδημα μαμούθ από τα σούπερ μάρκετ. Ναι, Διαβάζω πώ είναι. Ο τζίρο των σούπερ μάρκετ: Το ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν υψηλά κέρδη, έχουν πρακτικώ από το 22 και μετά κάθε χρονιά. Δεν είναι κάτι καινούριο ούτε έχουν τόσο μεγαλύτερα. Αυτό που έχει μεγαλώσει πολύ ο τζίρο. Αλλά ο τζίρο είναι η κατανάλωση. Ο τζίρο των σούπερ uh, μάρκετ είναι η κατανάλωση δικιά μα. Όσο περισσότερο καταναλώνουμε, τόσο αυξάνεται το τζίρο. Συν ο πληθωρισμό. Τώρα στάσω ένα λεπτάκι. Ο τζίρο όμω δεν δημιουργεί κέρδη και υπερκέρδη κτλ. Γιατί εγώ θυμάμαι από αυτά που οι οικονομολόγοι περισσότερο και οι συνάδελφοι οικονομικού ρεπορτάζ αναλύεται ότι στην Ελλάδα έχουμε τεράστιε διαφορέ από την παραγωγή στην κατανάλωση, από το ράφι στο ράφι και έχουμε επίση και αυτό το. Ε, αν το, το λέω λάθο, πρέπει να με διορθώσει. Το Greedy Fluence, τον ε, πληθυσμό του ε, της α, απληστείας. Ε, α, το Greedy. Ε, εντάξει, τώρα δεν είναι, θα σου πω πώς το βλέπω εγώ. Ε, τα super market έχουν καλά κέρδη, ε, αλλά έχουν, αυτό είναι σταθερό. Δηλαδή, λίγο πολύ το ποσοστό κέρδους είναι πάνω στα προϊόντα τα οποία αγοράζει για να μεταπουλήσει. Ε, με λίγα λόγια, στο ότι πουλάει έχει ένα ποσοστό κέρδους είναι και σε ορισμένα είναι λίγο μεγαλύτερο γι' αυτό και δίνουν μάχη αυτοί που νοιάζονται πάρα πολύ είναι οι βιομήχανοι, όλοι οι Έλληνες βιομήχανοι πιέζουν τα σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να πιάσουν καλύτερη τιμή στο προϊόν χωρίς να βγάζει το μεγάλο κέρδο στο σούπερ μάρκετ, εκεί γίνεται μεγάλη μάχη. Καλά, φαντάζομαι ότι όταν ο άλλο είναι μεγάλο παίκτη, είτε είναι μεγάλο παίκτη στην παραγωγή, στο, στη βιομηχανία, είτε μεγάλο παίκτη στη Λιανική, έχει τον τρόπο του να πιέσει τα πράγματα. Ναι, Έχουμε. και μεγάλο να είναι όμως, Γιώργο. Δηλαδή, όσο μεγάλο και να είναι, δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλο όσο το σούπερ μάρκετ. Και έχει το πρόβλημα ο, ο, ο βιομηχανία. Ακόμα και η Λιανική έχει μεγαλύτερη ισχύ από την παραγωγή, αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι. Αυτό οφείλεται στο εξή. Οφείλεται στο ότι η ελληνική βιομηχανία είναι ένα μικρό κομμάτι των όσων αγοράζουμε. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενα, άρα εμπόριο. Θυμάμαι και, και τη φράση που είχε πει ο, ο, ο Πρωθυπουργό περί μπανανίας, Ότι ναι. δεν είμαστε μπανανία και τα είχε βάλει με τι πολυεθνικέ. Είχε στείλει και την επιστολή στη Φοντερ Λάιεν. Σούπερ τα βρίσκουν ευκολότερα με τι πολυεθνικέ που εισάγουν προϊόντα. Μπορεί, κάτσε τώρα μόνο γιατί βλέπω ότι έχουμε τον Παναγιώτη του Γιάννοπουλο τηλεφωνική oh, yes. γραμμή. Τον οποίο τον ζητήσαμε και του, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην παρέα. Τι Παρασκευέ, όσο συνήθω τα λέμε για το Κυριακό, Διότι έχουμε κανονικό φθινόπορο. Ξεκινά Λιακάδα, γυρνά βροχή, κάπω έτσι πάει. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα. καλημέρα. Πραγματικά έτσι είναι και σήμερα θα βρέξει στην Αθήνα, και χθε έβρεξε, και θα βρέξει και το Σάββατο. Δηλαδή, κάποια πρόσκαιρη μπόρα, μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε και τι δύο μέρε. Περισσότερο σήμερα, λιγότερο αύριο, πάντω και αύριο. Η Κυριακή όμω θα είναι μια όμορφη μέρα τη, Δεν θα χαλάσει ο καιρό το μεσημέρι. Άρα, όποιο θέλει να σχεδιάσει κάτι μεσημέρι απόγευμα, μπορεί να το κάνει την Κυριακή πιο εύκολα από σήμερα. Επιτρέψτε μου να πω μόνο ένα μικρό σχόλιο για το πόσο έβρεξε χθε στην Αθήνα. Δεν ξέρω πού ήσασταν, αν έβρεξε πολύ ή λίγο. Α, για να ε, ακούσω. Γιατί... Ναι, έχει ναι. ένα ενδιαφέρον αυτό για να καταλάβετε τι. Έβρεχε στι... να... στην... στην νότια πλευρά του ημικύκλου και δεν έβρεχε την άλλη, μετά πήγε απ' την άλλη. Ναι, κάπου έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, χθε στην Αθήνα υπάρχουν, θα σα πω γιατί το λέω, υπάρχουν 50 σταθμοί. 50 μυτολογικοί σταθμοί από το μέτριο, που μετράνε, δηλαδή πόσο βρέχει. Δηλαδή, κάπου χθε έβρεξε 3 χιλιοστά. Στην Ηλιούπολη, κάποια στιγμή το μεσημέρι έριξε 10 χιλιοστά. Στη Σαλαμίνα που είχε καται για κανένα καμία ώρα είχε ρίξει 27 χιλιοστά. Άρα σε μια μικρή περιοχή που είναι η Αττική, δεν καμιά τεράστια, είχαμε από 3 έω 30 χιλιοστά κάπου. Το λέω αυτό διότι οι καταιγίδε τώρα έτσι είναι. Δεν έχουν παντού την ίδια ένταση, ούτε, ούτε πέφτει το ίδιο νερό. Και σήμερα λοιπόν θα βρέξει. Τώρα, αυτό είναι μια γενική όμω παρατήρηση. Θα βρέξει, θα έχει καταιγίδε. Στο Ιόνιο, έχει, στα νησιά του Ιονίου, στην υπηρετική χώρα, σε όλα τα υπηρετικά με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία Τράκη. Να τονίσω εμ, επίσης τις περιοχές των Σποράδων και της Βόρειας Εύβοιας ή της Εύβοιας αν θέλετε, γιατί και εκεί θα έχουμε καλές βροχέ και καταιγίδε. και μάλιστα εκεί στις Σποράδες και την Εύβοια θα κρατήσουν και τις νυχτερινές και τις πρωινές του Σαββάτου. Φαίνεται στην Εύβοια για κάποιο λόγο και εκεί μαγνησία Σποράδες το πρωί σοβάτου να βρέχει αρκετά, πλάχιστον με τα βρεδινά στοιχεία, μεγάλες ποσότητες βροχής. Ε, ε, Δεν θα βρέξει κυκλάδες Κρήτη, ε, με ξεχωρείτε, κυκλάδες Ανατολικό Αιγιώδο Δεκάνησα. Πολύ λίγο στα ορεινά τη Κρήτη θα βγάλει κάποια πολύ τοπική μπόρα ή όμβρα, το λέμε, στην Μητρολογία. Τα είπε όλα αυτά, διότι οι καταιγίδε τώρα... Ε, είναι έτσι το φθινόπωρο. Ε, το είπα αυτό με, την, με τα ναι. μαριά, κοίταξα και έψαξα τι λεπτομέρειε. Θέλω να σε ρωτήσω μαριά. δύο πράγματα. Και, και εγώ θέλω και, να. Ναι. Και ναι. Θέλω Μπορώ να σου πω ναι. ότι έμαθα και τι λεπτομέρειε τώρα. Το ωραία. Αρέσει. Να πω καταρχήν στον στο Μπάμπη. Ο Παναγιώτης είναι από του καλύτερου μετεωρολόγου τη χώρα. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένεια μα. Και είναι και σοβαρό παιδί, δεν πουλάει τον καιρό. Μου κάνει όμω εντύπωση και το λέω συνολικά για τη μετεωρολογική πρόβλεψη ότι Ας πούμε, επειδή είπες, είπες για τα Χανιά, ε, Παναγιώτη, η μεγάλη βροχή, η καταιγίδα, δεν ξέρω τι ήταν, στη Σαμαριά, δεν είχε προβλεφθεί, το λέγαν όλοι. Περίπου το ίδιο πράγμα συνέβη και στην Καλαμπάκα. Σήμερα ναι. διάβασα ένα σχολείο, ήταν στην Καθημερινή, γιατί δεν είναι ακριβείς οι προβλέψεις. Και έχω και εγώ την απορία, δηλαδή, ξέρω, περιμέναμε βροχή στι Σποράδες, δεν ήρθε ποτέ. Δεν περιμέναμε Σαμαριά, έγινε της Καλά, ναι. είναι και φθηνόπορο τώρα, ρε παιδιά. Ναι, κοιτάξτε ναι. τώρα ποια είναι η πραγματικότητα. Όσο μπορώ να την περιγράψω σε δύο λεπτά, ε, να ξεκινήσω με τη Σαμαριά. Θέλω να πω για τη Σαμαριά περισσότερο. Κοιτάξτε, στη Σαμαριά, από ό,τι έμαθα, στο σταθμό καταγράφηκαν 10 χιλιοστά. Δεν είναι πολύ νερό αυτό που τη η Σαμαριά. Δίπλα σε κάποιο χωριό εκεί των Χανίων, πολύ γνωστό τώρα. Ε, Τέλο πάντων, έπεσαν 40 χιλιοστά. Λίγο πιο δίπλα. Στην σταχανιά, στα, στα αρκετέ περιοχέ, πέσανε 30 με 40 χιλιοστά. Ε, η Ποιο είχε ζητήσει η πρόχηση αυτό θέλω να πω για το φαράγι τη Σαμαριάς Και ποιο και έχει την ευθύνη για, την, για το φάγει τησαμαρία πώ θα κλείνει και πώ θα ανοίγει, αυτό λοιπόν θα πρέπει να μα πει ποια πρόγνωση πήρε και αν πήρε, διότι στο κείμενο τη Εθνική Νετροπική Υπηρεσία υπήρχε ξεκάθαρα η, από, από τα Αμερισάνι η λέξη καταιγίδε στην Κρήτη. Αυτό όμω σημαίνει ότι το φράγγε θα πρέπει να κλείνει 5 φορέ το χρόνο με Επίσης, λοιπόν, όχι, ενώπλη, να εκλέξει καταιγίδε. Επίση, την ε, πρόχνηση. Κάποτε όταν να... η σαμαριά ήταν πιο ανοιχτή. Και έτυχε να πάμε εμεί που κάναμε πεζοπορίε. Όταν είχε σύννεφο πάνω στον ομαλό, δεν κατεβαίναμε το φαράκι. Ναι, Γιατί ξέραμε ναι, ότι και αν το κατεύονται, δεν μπορούσαμε να περάσουμε το χήμαρο κάτω. Λέτε για τη Θαμαργέννη είναι ένα ειδικό θέμα, αλλά αυτό όμω μα εισάγει και σε αυτό που είπατε. Δηλαδή, θέλω πω ότι στη Μησημερινή Πρόγνωση υπήρχε, υπήρχε τοπικά ισχυρέ καταιγίδε στη Δυτική Κρήτη. Υπήρχε ακόμα mm -hmm. είχε ανέβει το επίπεδο. Ε, τώρα, όταν θέλει κάποιο μια τόσο τοπική πρόγνωση, είπα χθε για την Εντική για θα Χθε αν με ρωτάγαν πόσο θα βρέξει τα λαμίνα. Δεν θα σε έλεγα 30 χιλιοστά. Σαλαμίνα χθε μπορεί να έβρεξε πολύ δηλαδή. έτσι. Το 30 είναι, είναι αυτό που έκανε. Να κάνω κι εγώ την ερώτησή μου. Και 50 κλείσει την πυροσβεστική. Δεν έχει φτάσει ακόμα η επιστήμη στον οποίο θα βρίξει 30 σαλαμίνα ή αν θα πέσουν 30 Σε ένα ε, μικρό τόσο, τόσο ε, μικρό ε, μέρο. Ναι. Πιο δίπλα δηλαδή. Καταλάβατε. Ναι, άρα ναι. είναι λίγο. Να κάνω την ερώτησή μου. Επειδή ναι. έχω παρατηρήσει ότι αυτέ οι μπόρε δεν κρατάνε πολύ. Δεν ναι. θα ήταν σοφό όταν αντιμετωπίζει μια τέτοια και είσαι πεζός, ειδικά με μηχανάκι ή με μηχανή σε λίγο και περιμένει να περάσει η ώρα, όπω το λέει ακριβώ. Ναι, ναι. Πόσο Καλώς, κρατάει, 10 λεπτά, αυτούς, ένα τέταρτο, αυτούς, 20 λεπτά. Αυτό σωστό, σωστό είναι και έτσι ακριβώ είναι τώρα, η οι κατηγορίε αυτέ του φθονοπόρου είναι γενικά έτσι. Ε, τώρα γιατί θα μα βγαίνει λίγο σύνθετο το θέμα, διότι οι άνθρωποι πρέπει να ξεκινήσουν από το πρωί, πρέπει να ξέρουν την ναι, ημέρα ναι, του από το αυτούς. βράδυ. Είναι δηλαδή, λίγο πιο σύνθετο εκεί. Αλλά πάντως να φτάσουν, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο. Εδώ πάλι ε, και ασυγνώμη, άνθρωποι, που το λέω και έτσι. Ο Μπάμπη λέει: Ο, Πιάνει βροχή, κάνε δεξιά. έχω Κάτσε κάτω κάτσε από μια γέφυρα στη Λάρισα. Ας πούμε. Έτσι, <στονίκη> το οποίο δεν είναι σοφό. Είχαν ανοίξει ουρανοί. Δεν είναι κάνω. σοφό, γιατί ε, κάτω μπορούσε, από γέφυρα μπορούσαν να βάλουν σημάδι. δεν πήγαινε με τίποτα, σου λέω. είχε φτάσει, α πούμε. Και δεν είχε πολύ να καθίσει. Το τρανσάλ σκέψου σκέψε, επειδή μιλάγαμε χθε, είχε ανέβει το νερό πάνω από την ποδιά. Δεν το συζητώ. Δεν πήγαινε άλλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Κάλα πες ότι κάνεις δεξιά, να αγλιτώσεις. Αν έχει μπει όμω στη Σαμαριά και δεν έχει γίνει πρόβλεψη, και δυνεύεις να σκοτωθεί. Ναι. Να πνιγείς <κυκλή> κάτω στο χύμαρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν μπας εκεί κάτω. έχει σημεία η Σαμαριά ή αν έχεις πάει πιο κάτω, ανεβαίνεις πάλι πάνω. Δεν πα προ τα κάτω. Και Σή... Γιατί, Σή... γιατί Σή... έχει πολλά σημεία καθολιστήριο. Το... Ξεκάρε, κρυκρυβρεέγαγρε. Να σεβδάνε λοιπόν, να βγαίνει στη σαμαριά, δηλαδή. Εντάξει, δε, κάποτε <χει> θα έκανε αυτό. μια καλημέρα, δε. θα μου επιτρέψει. Τελευταία φορά που σήμερα... κατέβηκα ήταν δύσκολο, δεν λέω. <laughs> <laughs> Αλλά ήταν πριν ένα χρόνο. Εντάξει. <laughs> Έλα, βαναγείτε τι να πω και μια καλημέρα στο στρατόνη Χαλκιδική. Είναι καλά η ανθρωπική, γιατί με του σταθμού που με του έχουν πέσει 60 ναι, χιλιοστά από τα μεσάνυχτα. Είναι αρκετό, έτσι. Ε, καλά, θα δούμε τι εικόνε του Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Έδωσε δουλειά κατευθείαν και στην αίθουσα σύνταξη. Παραγγείωτη, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε, κύριε Όπω καταλάβατε, η ιστορία με... έχει καλό καιρό. Σε λίγο βρέχει. Είναι συνεχόμενη και έτσι θα συνεχίσει και σήμερα και αύριο. Διαλυματάκι. Λοιπόν, επειδή έρχεται η Κυριακή και η Real News έρχεται μαζί σα, πάντοτε την Κυριακή, η Instail Μαρία Σολομού Κώστα Μαρία Παπαφωτίου, ένα τέχο γεμάτο, μόδα και ομορφιά, Drive, νέες κατηγορίες SUV, προσιτά με κόστος χρήσης χαμηλό και πάντα ανεξαρτήτως τη έκδοση. Factory Outlet προσφέρουν εδώ 10 ευρώ δωρεπιταγές για τις αγορές σας πάνω από 60, σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές με το Παντού από. Τα public υποδέχονται του δικαιούχου των voucher βιβλίων ΔIPA. Και τα βιβλία είναι για όλου. Τι σημαίνει αυτό, Αν είσαι δικαιούχο, μπορείς να εξαργυρώσεις το voucher των 25 ευρώ στα 53 καταστήματα public και public plus home σε όλη την Ελλάδα. Ανακάλυψε χιλιάδε ελληνικά, μεταφρασμένα και ξενόγλωσσα βιβλία, λογοτεχνία, non-fiction, παιδικά, εκπαιδευτικά και πολλά ακόμα. Και ειδικά για όλα τα ελληνικά βιβλία, απόλαυσε επιπλέον έκδοση 10% που αλλού στα καταστήματα public και public plus home. From my hands, you know you'll never Sunday. Είναι αυτό που ακούμε. Έχει ενδιαφέρουσα ιστορία. Το Sunday morning είναι. Ναι, το άκουσα το Sunday morning. Κατάλαβα είναι... ότι αυτό πρέπει να λέγεται Α... το τραγούδι, αλλά τι είναι, είναι δεν τον αναγνωρίζω. Μαρ... Είναι η, Μαρ... η Μάρκο Γκούριαν. Αυτό το τραγουδάκι το έκανε και έκανε επιτυχία σούπερ. Δηλαδή, ξέρω εγώ, με το κυκλοφόρησε, πήγε στο Θεό. Μετά τη είπα. Σύπανε... Πε περισσότερα, δεν ξέρω τίποτα, με πιάνει αδιάβολο τελώ. Ακούω. Τη λένε, κορίτσι μου γλυκό, έκανε επιτυχία. Τράβα τώρα, ας πούμε, να το σπρώξει να κάνουμε καμία συναυλία, ξέρω και και αυτή αρνήθηκε και αποσύρθηκε και δεν ξέρετε να εμφανίστηκε ποτέ. Αλήθεια. Είναι αυτό που λέει, εμφανίστηκα, έκανα μια επιτυχία, τώρα αφήστα με ρησίχο, κατάλαβες, ένα τέτοιο πράγμα. Γουστάρω. Λοιπόν, έχουν έρθει και ερωτήσεις, παιδιά, δεν έχουμε ολοκληρώσει το κύκλο της εκπομπής, αλλά μια που το βάζει και ο φίλος ο Γιώργης και ζητάει να πούμε για τη νέα τακτική πολέμου κτλ. Τα Βεβαίω, καταλαβαίνω ότι ο πόλεμος εδώ με τα τρόφιμα και με τα ρεύματα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για τους περισσότερους, απ' την άλλη άνθρωποι είμαστε, δεν πρέπει να τα περνάμε τα πράγματα στον τούκο έτσι. Ρε συμπάμπη, τώρα Ξε, ξέρω ότι... Άμα πω κάτι ας πούμε, για τον Περσό και το Κουκουέ, κάπου θα βρει να το αποδομήσει. Ο Ριωσπάτη, πρώτη, πρώτη είδηση έχει τι χθεσινέ εκδηλώσει στο φεστιβάλ. Ναι, ε, 50 χρόνια το φεστιβάλ. Ναι, εντάξει, 50, αλλά δεν δικαιολογείται για να το κάνει πρώτο θέμα, το πρώτο θέμα ή σε εφημερίδα. Η ειδησιογραφία είναι Ο... αυτά όλα που συζητούνται. Όπω ξέρει πάρα πολύ καλά, η ειδησιογραφια ειναι αυτα ολα που συζητούμε οπω ξερει παρα πολυ καλα η διευθυνση και η είναι αρκετά υποκειμενικό πράγμα. Ε, αλλά. Α, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό είναι σωστό που είπε τώρα, το σκέφτεσαι. Ε, πάρα πολύ καλά. Διότι εγώ έχω υπερασπιστεί και πάντοτε υπερασπίζω το δικαίωμα μια εφημερίδα, ειδικά, αλλά κάθε μέσου, να έχει, Με όχι έχει καλά... άποψη. Μείνε στην εφημερίδα. Ναι. Ζούμε. Η δημόσια λέω... συχνότητα, α πούμε, για παράδειγμα, την οποία καταλαμβάνει, έχει άλλου όρου και κανόνε από το βγάζω εγώ μια εφημερίδα από την τσέπη μου. Από την τσέπη μα είναι έτσι κι όλα, αλλά. Όχι, είναι δημόσια συχνότητα. Άσα να σου πω τη να... για να την καταλάβει. Πρέπει λίγο. να σου πω κάτι επειδή. Δεν λέω ότι καταλαβαίνω πολλά Και εσύ να καταλάβεις αυτό που Η δημόσια τυχνότητα έχει ως προϋπόθεση την πολυφωνία Η εφημερίδα έχει άποψη Είπα, η εφημερίδα και κατά την άποψή μου όλα τα μέσα Πρέπει να έχουν σαφή γραμμή και να έχουνε μια... Να ξέρουμε τι λένε Δεν χρειάζεται να έχουν πλαστή πολυφωνία Ούτε επιβεβλημένη πολυφωνία. η πολυφωνία. Ούτε υπόλοιος. χρειάζεται να την ελέγχει την πολυφωνία, ένα αεσουρού ή οτιδήποτε άλλο. Καλά. Την ελέγχουν οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά του και αυτοί θα κοιτάξουν πώ θα την κάνουν. Ε, και Για είναι. την εφημερίδα λοιπόν. Εγώ ήθελα απλώ να ρωτήσω, αναφέρθηκα στη Ζωσπάστη, γιατί εδώ και χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα χρησιμοποιεί τον όρο κράτο τρομοκράτη. Αν δηλαδή έχεις μια τρομοκρατική οργάνωση και επιτίθεται και δεν την αν σκοτώσει και αθώου. Και έχει ένα κράτο που χρησιμοποιεί και αυτό μια ανάλογη ε, μέθοδο και σκοτώνει αφού. Εκεί τι ε, έχουμε. Το σκοτώνο... κρατική τρομοκρατία. Το σκοτώνω αθώ. Μόνο τα δικαστήρια κρίνουν ποιο είναι αθώ και ποιο δεν είναι. Ένα παιδάκι και που άρα είναι, το είναι. να λάστημα... σκοτώσει άνθρωπο είναι το θέμα. Λέει το εξή. Δεν υπάρχει, δηλαδή αν ξέρει για κάποιον ότι έχει κάνει κακό, δεν δικαιολογήσει για να το σκοτώσει, πρέπει να δικαστεί. Και όταν δικαστεί πάλι έχουμε καταργήσει τη μη του. Φόνου από τον άνθρωπο, απομένω πάλι δεν θα τον δεν σκοτώσεις. Δεν θα πάω στη λεπτομέρεια, γιατί νομίζω ότι είναι σαφέ ότι το Ισραήλ, για παράδειγμα, θεωρεί όλου όσοι είναι στη Χαμά εχθρού τη. Τώρα θεωρεί τι και, και, και όσου είναι στη Χεσμολάχ εχθρού τη. Ναι, τι θα έπρεπε να του θεωρεί. Τα παιδιά, α πούμε, που σκοτώθηκαν στη Γάζα, που είναι καμιά τριενταριά δεν ξέρουμε τι ακριβώ, είναι αθώα παιδάκια. Τα παιδιά που σκοτώθηκαν. Προχτέ και οι γυναίκες και οι άμαχοι που σκοτώθηκαν στο Λίβανο, είναι αθώα άνθρωποι. Εννοείται αυτό να... αυτά τα. Βεβαίω, με του βομβιστέ, το με σατανικό. τα γοκκιτόκια και όλα τα άλλα σχετικά. Αυτό το σατανικό. Ε, λες. Γι' αυτό και αναρωτιέμαι, αν χρησιμοποιεί μία μέθοδο που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτε, εσύ τι κάνει, κρατική τρομοκρατία ή είσαι κράτο τρομοκράτη. Είναι δύσκολη η το ιστορία βάζω... του Ισραήλ, όπως ξέρεις. Το ξέρω. Είχα... Και... Έχω πάει και. είχα φύγει και παίρνω. Πολύ... δεν έχω. Εντυπ... Δυστυχώ δεν έχω πάει. Πολύ εντυπωσιασμένο Ήθελα πολλέ φορέ να πάω, δεν κατάφερα να πάω. Είχα πάει μια αποστολή το 1998, είχα κάνει όλα τα ελληνικά μοναστήρια. Είχα πάει και στη Ραμάλα, του βλεβράτε των Παλαιστινίων. Τέλο πάντων, οκ, okay, εκεί είδα, είχα μια άλλη εικόνα. Έχουν περάσει όμω χρόνια και δεν ξέρω πώ είναι σήμερα τα πράγματα. Με τα ματάκια μου. Όχι, δεν τα παρακολουθώ. Mm. Το θέμα είναι ότι πρέπει οι μουσουλμάνοι να σταματήσουν να επιτίθεται στο Ισραήλ. Αυτό πρέπει να τελειώσει κάποτε. Και όταν τελειώσει, θα κρυθεί το Ισραήλ πολύ αυστηρά από όλου. Τώρα δεν μπορεί να κρυθεί το ίδιο αυστηρά, διότι το Ισραήλ αμήνεται. Όταν. Μπουκάρισε ένα φεστιβάλ που ακούνε τα τραγούδια που λέγαμε. Αυτό είναι τη Σεβδόμη Οκτωβρίου και ήταν κάτι ανάμεσα στον κόσμο. Κλείνουμε έναν χρόνο σε λίγο. Ε, βαρβαρότητα, τρομοκρατία κτλ. Και, και μετά ακολούθησαν αυτέ οι αντιδράσει οι οποίε νομίζω ότι έχουν απόλυτο σχολιαστεί, ότι έχουν χάσει το μέτρο προβολή. Ε, Προχανώ έχει χάσει το μέτρο. Σε γενοκτονία πάνε στην περιοχή α πούμε. Και, και νομίζω με... ότι. Καλά, μην τα μπερδεύουμε όλου του δεν είναι τόσο εύκολο η όρη. Ωραία, αλλάξτε τον. Όχι, μιλά για ένα λαό ο οποίο έχει υποστεί γενοκτονία. Εδώ ευτυχώ η, δηλαδή. η Ελλάδα και η Πες κυβέρνηση Πες το κάπως αλλιώς Ευτυχώς η κυβέρνηση, έχει πάρει, σωστή... ευτυχώς η κυβέρνηση και έχει πάρει σωστή θέση από την πρώτη στιγμή Και υποστηρίζουμε μια σωστή θέση Ότι πρέπει να τελειώνει αύριο το πρωί Απόδειξη του πόσο σωστή είναι αυτή η θέση Που δεν την πήραν όλα τα κράτη Ή δεν την πήραν στον χρόνο που την πήρε η Ελλάδα Απόδειξη του πόσο σωστή είναι αυτά που συμβαίνουν τώρα Άστη. Παρόλο που θα σου πω το εξή το Ισραήλ θα σου πει και θα τα πει τώρα που θα την καλέσουν πάλι στο Συμβουλίο Ασφαλείας, αν μιλήσουν, τι θα πούνε οι άνθρωποι, θα πούνε ότι εμείς και πόλεμο να μην είχαμε, από τη στιγμή που Χεσμπολάχ και οι άλλοι είναι τρομοκρατικέ οργανώσεις που μας κυνηγάνε, πάλι θα τους κάναμε κάποιο χουνέρι. Θα κλείσουμε κατ' απλά να πω ότι είναι παραβίαση κανονικότατη, ε, με βάση το διεθνές δίκαιο αυτές οι εκρήξεις στους συσκευών. Δεν συμφωνώ μαζί τρομ, Δεν είναι δικιά μου η απόψη. Δεν συμφωνώ. Όχι, όχι, δεν είναι δικιά μου. Το είναι με τα Ηνωμένα Έθνη, το, το ξέρω ότι τα λένε τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν ε, συμφωνώ. Δεν με τα Ηνωμένα Έθνη, Αν εμένα. ήμουνα, θα σου πω γιατί σας συμφωνώ, με. γιατί αν ήμουνα με... εγώ στη θέση των Ισραηλινών, Πάρε το αν ήμουνα στη θέση τους, μάλλον θα κάνω τα ίδια. Δεν μια τέτοια μέρα, το μακρινό 1971, που ένα από τους πιο σπουδαίους Έλληνες λογοτέχνε, και όχι μόνο, μας άφησε. Εδώ, με την φωνάρα τη δωρική εκμενία του Γρήγορη Μπυθικότσης, στις μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη, να μας έχει αφήσει μια ελληνική αποτύπωση μιας εποχής που δυστυχώς χάθηκε. Καλά, Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε Σου και αρέσει ναι. αυτός ο στίχος Μου αρέσει ο στίχος, αλλά ξέρεις ότι στο, στο ποίημα είναι διαφορετικά από τις τραγουδές Ναι Δηλαδή πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή Δεν είναι, πήραμε τη ζωή μας λάθος όπως το λέει ο Βιλγός Μπισκέψης Ε, εντάξει, μισή. το νόημα όμως του ποίητη αυτό είναι ε. Ναι, αυτό είναι. Τέλο πάντων, ο ποιητή είναι ποιητή. Ο ποιητής έχει πει πάρα πολλά, ο συγκεκριμένο ποιητής απίστευτα πολλά. και έχει γράψει ακόμα περισσότερα. Έχω κρατήσει και μια φράση, μια που σήμερα θα κλείσουμε λίγο διαφορετικά και, και παράσταση Η συμφιλίωση μέσω της μουσικής του Μίκη του μεγάλου Αστού με την λαϊκή ψυχή, πώ μου φάνηκε χαρισματικό από την αρχή και δεν ξέρω για το μεγάλο αστό που λε. Οι αστίοι ήταν και σε μια άλλη εποχή του παναστάτε. Μα και ο Σεφέρη και ο, ο Λεπουδέλη, ο Ελίτης Όλοι ήταν μέλη εξέχοντα τη μεγάλη μεγάλη αστική τάξη τη Ελλάδο όταν ακόμη είχαν. Ναι, αλλά ο Σεφέρη για παράδειγμα ήταν από του ελέξιτου ανθρώπου που βρήκαν τα άντερα να μιλήσουν εν μέσω Χούντα. φυσικά. Ναι. Έτσι λέει δηλαδή το λέω γιατί. Λέμε το αστό και καμιά φορά είναι φορτισμένο. Ο, ο Σεφέρη είχε πάρα πολύ έντονη πολιτική άποψη. Όλη αυτή η φράση του Σεφέρη που έχω ξε, κρατήσει για να ξεκινήσουμε τότε τη δεύτερη ώρα. Έτσι, σαν παρακαταθήκη. Ήταν λέει, πιο εύκολο να περάσει Καμίλα από την τρύπα τη Βελώνα παρά Έλληνα πολιτικό να καταλάβει την Ελλάδα, έτσι. <χω> ναι. Ε, ε, ε, μια, Καλά, μια μικρή συνεισφορά. Η, η αστική τάξη καθαρόεμη που είχαμε στην Ελλάδα. Μακάρι να είχαμε τρει φορέ τόση. Ήτανε πάντοτε σαφής υπέρ τη δημοκρατία. Είχαν ξεπεράσει τα προβλήματα με του στρατιωτικού που κάνανε ένα μικρό πραξικόπημα. Και μικρό. Έγιναν παρακάτω. Έγιναν ε, σαν συνέχεια πραξικοπήματα. Με έχουν λούσει με, με χρυσόσκονοι <laughs> από τι παλιότερε λες Μην μου και το μικρό πραξικόπημα. Όχι, σου λέω, παλιά πριν, <laughs> πριν, πριν, πριν εγκατασταθεί με τα πολεμικά ή όποια δημοκρατία εγκαταστάθηκε, τα πραξικοπήματα ήταν. Σχεδόν καθημερινά. Ναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ιστορικό είναι αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Χωρίς και... να σημαίνει ότι δεν είχαμε δημοκρατία, βέβαια. Είχε πολύ πρόημη δημοκρατία και κοινοβουλευτικό πολίτευμα καλό η Ελλάδα σε σύγκριση με τα άλλα κράτη. Καλά. Και η, μεγάλα κιόλας. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι που το κέρδισες μια φορά και ασόμινε Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σοφό που μπορείς να πεις Η δημοκρατία είναι κάτι που φαίνεται Ακόμα και την ώρα που κάνεις μια εκπομπή που λέω για <Κι> Να φέρω εμάς παράδειγμα Φαίνεται η δημοκρατία, ποιο το έχει, ποιο δεν το έχει ο, να είναι δημοκράτη ή όχι. Λοιπόν, η κυρία Κατέβινα Βουτσά είναι απέναντί μα που λέει δικιά και κονσολιέρησα. Και αν δεν ήταν, δεν θα ακούγατε ούτε αυτό που ακούσατε, ούτε τι αγριοφωνάρε μα. Η κυρία Φράνση παράσχει στο 11200, 8200. Έχει γίνει τη τρελή με τα μηνύματα που αφορούν την πραγματική απεικόνηση τη ζωή μα που δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτεται τα παραπολιτικά που γεννιούνται μέσα από τον πολιτικό βίο, αλλά νομίζω ότι με αφορμή την. MRB και τη δημοσκόπηση που έκανε και πάμε για το ρεύμα και τα τρόφιμα, έχει γίνει τη τρελή. Το μόνο που θα σου πω για να πάμε παρακάτω, μπάβι μου, είναι το εξή. Πολλοί γράφουν ότι ο τζίρο των σούπερ μάρκετ, στον οποίο αναφερθήκαμε και τα υπεκέδερτη του, οφείλεται στην ακρίβεια και όχι στην αύξηση των όγκων των πολιστών, τον πραγματικό. Ναι, το είπα και εγώ, να. δεν θα το πρόσεξα, ίσω κάποιοι, ότι οι δύο λόγοι που μεγαλώνει ο τζίρο, ο ένα είναι αυτό και ο άλλο είναι ο πληθωρισμό. Γιατί ανεβαίνουν οι τιμέ, άρα καταγράφονται στον υψηλό τζίρο. Ναι. Όμως... Είναι όμω πολύ εύκολο να φαίνεται ότι κάνει μεγάλο τζίρο γιατί πουλά πανάκριβα και ο κόσμο. Εγώ εκεί που αγοράζα 2 κιλά, φέτα να αγοράζει ένα, την πληρώνει διπλά. Δεν την πληρώνει διπλά τη φέτα. Η... Ναι, αλλά... Το, αλλά. Η... Κατέβηκε πάλι λίγο, αλλά είναι πολύ πάνω από εκεί που ήταν πριν τρία χρόνια. Αλλά ε, το, το κομμάτι τη άξιση αν... των πωλήσεων να το, το μετράμε. 1 -1 λοιπόν, όχι δύο. Πάλι το... ακριβά δεν είναι. Ε, το μετράμε το, το τζίρο. Σε πραγματικές τιμέ. Σε τρέχουσες τιμέ. Δηλαδή αυτές που υπάρχουν γύρω μας Δεν αφαιρούμε τον πληθωρισμό, να βγάλουμε γιατί αλλιώς μπερδευόμαστε. Ο Τζίρο λοιπόν έχει μέσα και την αύξηση της κατανάλωσης η οποία μετριέται και υπάρχει και είναι σαφή. Και η αύξηση της κατανάλωσης Ναι, έχουμε μεγάλη αύξηση τη κατανάλωση. Σε ποσότητε. Τι έχουμε όμω. Εμεί αγοράζουμε λιγότερα. Ναι, τώρα άφησα να σου πω τη σκέψη. Τι λιγότερα. έχουμε τώρα του τελευταίου μήνε και είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Του τελευταίου μήνε παρατηρείται ότι έχουμε περικοπή ποσοτήτων. Άρα... Αυτό είναι. Συμφωνούμε. Ναι, αλλά του τελευταίου Συμφωνούμε. Ναι, είχε προηγηθεί μια μακρά περίοδο, δηλαδή τι θέλω να σου πω για να είμαστε συμφωνημένοι στο τι συζητάμε. Όταν ξεκίνησε ο η Ελλάδα καθυστερεί να Εμεί όλοι καθυστερούμε να αντιδράσουμε στα μηνύματα που μα στέλνει η οικονομία. Με αποτέλεσμα, όταν ξεκίνησε ο πληθωρισμό, ενώ άλλα κράτη πολύ γρηγορότερα πάτησαν φρένο οι καταναλωτέ, εμεί πατήσαμε φρένο πολύ αργότερα. Το ότι εμείς έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε 30 εκατομμύρια τουρίστε. Μάλιστα. Όταν έρχεται ο τουρίστες, παρόλο ότι οι τουρίστε ειδικά φέτο ειδικά κατανάλωσαν πολύ λιγότερο, δηλαδή και ο τουρίστα, ένα καταναλωτή, Ναι, έρχεται στην Ελλάδα. Πληρώνει για να έρθει, κάνει ό,τι χρειάζεται να πάρει το εισιτήριο, να βρει που θα μείνει όλα αυτά. Όταν έρχεται εδώ όμω, καταναλώνει πολύ λιγότερο. Από ό,τι θα καταναλώ, αν ήταν οι καλύτερε συνθήκε για εκείνον. Αλλά παρά τα αυτά, εσένα ξαφνικά ο πληθυσμό σου μεγαλώνει επί τρία. Κρατάω αυτό το τελευταίο μήνε γιατί δεν ξέρω πώ είναι. Ο κόσμο αγοράζει λιγότερο. Πληρώνει παραπάνω και παίρνει μικρότερη ποσότητα. Και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε. Τώρα την υπόλοιπη ερμηνεία να τη δε δεχτώ ότι δεν, έχουμε καταναλ... αυτό. ότι δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα, ότι δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση, δε... ό,τι και να μου να το δεχτώ. Το πληρώνει παραπάνω. Ότι φταίω εγώ που υπάρχει ακρίβεια. Να το δεχτώ και αυτό. Όχι, όχι, δεν, είπα, πραγματι... εγώ, δεν είπα εγώ κάτι. Όχι, παίρνει το το βάζω εγώ τον εαυτό μου μπροστά. Εγώ φταίω. Γιατί να φταίει. Γιατί είμαι κόπανος. Αλλά όχι, δεν η, έχει, πραγματι... δεν... η πραγματικότητα είναι ότι πληρώνω παραπάνω και αγοράζω λιγότερο. Φταίει ο παππού μου, το μυαλό μου, τα σταύρω μου. Εντάξει, οκ, okay. αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα ερχόμαστε σε μία και θα πάμε σε μία ισορροπία. Αλλά όπω σου έλεγα και χθε, η Ελλάδα δυστυχώ έχει αυτό το πρόβλημα. Ο πληθωρισμός είναι μία ποσοστιαία μονάδα μεγαλύτερο από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, βέβαια, έχουμε σχεδόν ύφεση. Εμεί εδώ έχουμε μια, ένα καλό ρυθμό αύξηση του ΑΕΠ. Οπότε αυτό από μόνο του μεγαλώνει τον πληθωρισμό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να αγοράσει περισσότερα από όσα έχει. Ναι, 3, Ποτέ 2, δεν μπορεί να αγοράσει περισσότερα από όσα έχει. 3,2 πληθυσμό στην έχεις... Ελλάδα, Άρα 2,1 ήταν νομίζω στην Ευρώπη. Εντάξει, ναι. μεσοσταθμικά έτσι. Ναι. Ναι. Έχει λοιπόν 400 ευρώ να ξοδέψει, θα ξοδέψει 400 ευρώ. Δεν γίνεται να ξοδέψει παπάνω γιατί δεν τα έχεις. Άρα θα προσαρμόσει κάτι για να πάρει τα πράγματα που χρειάζεσαι με 400. Αν θα τα πάρει όλα. Αν θα είναι στι ποσότητε που ήλπιζε ή που έπαιρνε παλιότερα. Όχι, δεν το ξέρει. 400 όμω τα ξοδέψει γιατί δεν έχει παραπάνω. Ναι, και αν πεθάνει, πέθανε. Δεν πεθαίνει από αυτό. Δεν <laughs> πεθαίνει. Δηλαδή, λοιπόν, και ένα σχόλιο για τη κλείσαμε την ε, πρώτη ώρα, κάπω απότομα, διότι είχε έρθει πια ο χρόνο. Ε, συζητάγαμε για τι νέε μεθόδου πολέμου που ήδη χρησιμοποιεί το Ισραήλ με την απορία αν αυτέ οι μέθοδοι είναι τρομοκρατικέ, και καταδικάστηκαν και από το, τον ΟΗΕ. Ε, ένα μήνυμα που στέλνει ο Θοδωρή και λέει: Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ουκρανία-Παλαιστίνη όσο για την ε, άμυνα του Ισραήλ κατέχει Παλαιστινιακά έδω από, από το 1948. Τα δίκια σου τάξη από αυτό. Εδώ έχει, πέρα, έχει λυθεί το θέμα. Ε, ε, εγώ να θυμίσω απλώ κάτι. Ε, Μπεμγκουριώνη νομίζω ήταν, ε, ο... Έχει λυθεί το ζήτημα του τι υπήρχε το 1948, ποιο κατοικούσε πού κτλ. Έχει λυθεί. Ενώ, το και... θέμα είναι να, να φτιαχτεί το Παλαιστινιακό κράτο τώρα Ότι ο να τελειώνουμε. Ο μετέπειτα επειδή ο πρώτος πρωθυπουργός του ΙΖΑΙΛ είχε συμμετάσχει και αυτός σε τρομοκρατικέ ενέργειες στο παρελθόν mm -hmm. Αλλά έτσι πάνε τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά Παιδιά δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει το δίκαιο του ισχυρότερου Όλα τα άλλα είναι να είχαμε ένα λέγαμε έτσι. Και εμεί εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα Την ευαισθησία για την Ουκρανία δεν την είδαμε ποτέ, σε, για παράδειγμα στην Κύπρο και μια που είπα Κύπρο Μπάμπη, να σε ρωτήσω αν έχει πληροφορία. Γιατί εγώ διάβαζα τι εφημερίδε δεν έχω καταλάβει ακριβώ πού έχει κολλήσει η ιστορία με τη διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδα. Μια που μιλάγαμε για το ρεύμα την πρώτη ώρα, mm. δεν έχω καταλάβει πού ακριβώ κολλάμε. Δηλαδή, ενώ μεταξύ Κύπρου-Κρήτη να μπει να Α, για το καλώδιο λε. Ναι. Και το καλώδιο είναι περισσότερο ένα θέμα που μα δένει με την Κύπρο όπω μα δένουν τα πάντα όλα με την αδερφή. Με το αδερφό κράτο ε, και λιγότερο ένα ζήτημα στρατηγικό για μα. Δεν το χρειάζεται η Ελλάδα, το χρειάζεται κυρίω η Κύπρο. Και γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ο κίνδυνο είναι η Τουρκία. Δεν υπάρχει άλλο κίνδυνο. Τεχνικά δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Προφανώ το έχουμε κάνει συνεχώ και συμβαίνει συνεχώ. Ο κίνδυνο είναι η Τουρκία. Και το κόστο του έργου εξαρτάται από το πώ θα αποτιμήσει αυτόν το κίνδυνο. Επειδή όμω αυτό ο κίνδυνος δεν είναι γνωστό, είναι άγνωστο κίνδυνο, κανεί δεν μπορεί να εκτιμήσει τι κοστίζει αυτό ο κίνδυνο ε, να το βάλουμε στην τιμή. Βγαίνει ο πρωθυπουργό, μάλιστα στη δεύτερη ρωτήθηκε. Είπε ότι εφόσον βρεθεί η χρηματοοικονομική λύση θα προχωρήσει. Και λέω: Πού κολλάμε, ρε παιδιά, εδώ πέρα υποτίθεται ότι μιλάμε για κάτι που έχει και στρατηγικό χαρακτήρα, σαν για αυτό που μου εξηγεί. Και τέλο πάντων, καλό θα ήταν. Στρατηγικό γιατί. Έχει Εγώ δεν το βλέπω για αυτό στρατη, δηλαδή... Στρατηγικό χαρακτήρα έχει η σύνδεση Μάλλον η, το σπάσιμο της απομόνωσης της ενεργειακής της Κύπρου Βεβαίω, αλλά λόγω, λόγω τη κατάληψη ναι. του νησιού okay. από την Τουρκία, λόγω των σχέσεων που έχει και η Κύπρο δε... με την Τουρκία και εμεί με την Τουρκία. Και, και εμεί με την Κύπρο πρωτίστω. Για να μην ξεχνιόμαστε. <laughs> έτσι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν, ήταν, και... αν ήμασταν καλοί φίλοι όλοι αυτοί που με... είπαμε πριν. και πάντα με κάποια παρεξήγηση που κάποιοι ψάχνουν να βρουν. Ένα λαό, δύο κράτη. Δεν αλλάζει αυτό. Φυσικά και δεν αλλάζει. Λέω, αν οι Τούρκοι ήταν φίλοι καλοί με του Κυπρίου και με εμά, δεν θα ετίθεται το θέμα θα έπαιρναν ρεύμα από την Τουρκία, αν είχε να τους δώσει. Αλλά και το καλώδιο θα το βάζαμε, διότι δεν είναι το κόστος του καλωδίου το θέμα. Είναι ο κίνδυνος ότι έχεις ένα κράτος το οποίο δεν ξέρεις τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Και λέγεται το κράτος αυτό, Τουρκία. Για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το τέλειο σχολικό πλάνο είναι στα public και στα ακόμα μεγαλύτερα public plus home. Γιατί θα βρει όλα τα σχολικά είδη αλλά και προϊόντα τεχνολογία και η σκευέ καλύτερε τιμέ. Τώρα κερδίζει 10% έκπτωση για επόμενη αγορά, σε ηγικέ σκευέ και με αγορά σχολικών 20 ευρώ και άνω. Ενώ σε απολαμβάνει το άνετο πάρκι και αν σε ευχάσει τι αγορέ σου, σου ετοιμάζουν και τη σχολική σου λίστα. Χιλιάδε επιλογέ σε σχολικά τώρα και πληρώνει αργότερα με κλάρα σε τρει άδειε δόσει που αλλού στα public φυσικά Σα έχω κι άλλα, διότι όσα έχουν υποθεί για την κλιματική αλλαγή, τα φυσικά φαινόμενα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, ε, μα έχουν πείσει ότι όλα αυτά είναι απρόβλεπτα. Άρα, ασφάλιση κατοικία, εθνική ασφαλιστική, 15% έκτο σε κάθε νέο ετήσιο συμβόλαιο. Και αν επιλέξετε πρόγραμμα ασφάλιση μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου, υποφερήστε και με μείωση στον έμφυα του 2024. Αποκτήστε το πρόγραμμα ασφάλιση που ταιριάζει στι ανάγκε σα με πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα. Δωρεάν υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας, 40 καλύψεις ακόμη. Υπάρχουν όρικοι προϋποθέσεις, τα πάντα όλα στο εθνική ασφαλιστική, μία λέξη, εθνική ασφαλιστική Θα μα ακούει και στραβολάκι, ο, ο οποίο κλείνει κάθε μέρα την εκπομπή με το σώμα του Κογκόνη. Τι πληροφορία που λέμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι, όταν. Ε, Αυτή την ερμηνεία που ακούτα, ήταν ε, λιωμένο ο Μέρκουρι. Γιατί ε, τον είχε καταβάλει το AIDS πάρα πολύ και τα λοιπά. Μπαίνει λοιπόν να τραγουδίσει, Μπάμπι δεν έβγαινε με τίποτα. Του λέει ο Μέι, α το του λέει, Φρέντι δεν μπορεί. Γυρνάει και του λέει, Δεν κατάλαβε αγάπη μου, θα το σκίσω. <laughs> Αυτή η ερμηνεία που ακούτε ήταν η δεύτερη απόπειρα που έκανα τραγούδι σαν τραγούδι που στην πρώτη δεν μπορούσε να το πει Ένας άνθρωπος Ψυχάρα. καταβεβλημένος φουλ έτσι Ψυχαρά Έχει ξεκινήσει μπιφ πρέπει να πω με αυτά που είπε ο Μπάμπη λίγο πριν κλείσουμε για το θέμα του Ισραήλ κτλ. Άλλοι απευθύνονται στον Μπάμπη, άλλοι απευθύνονται σε μένα. Ε, στη λογική, αν η Χεσμολάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση, δεν είναι. Παιδιά, άγγελοι δεν είναι σίγουρα. Αυτό το οποίο συζητιέται εντονότατα και δεν είναι ούτε με ουμανιστική προσέγγιση, ούτε με αριστερίστικη, ούτε με διεθνιστική, τίποτα από όλα αυτά. Είναι αν οι συγκεκριμένε μέθοδοι που είναι τρομοκρατικέ μπορεί να χρησιμοποιούνται από ένα κράτο. Tú habla. Μια που πιάσαμε τα πολεμικά, πώ σου φάνηκε η εξαγγελία και μάλιστα από το Δένδια. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργό Εθνική Αμήνη τοποθετείται πάνω στην αγορά ε, ενώ... Έστειλε ένα μήνυμα ο Μιζωτάκη, αφορμή το ότι παραλάβαμε την μία μπελαρά, ότι θα πάρουμε κι άλλη Ο Δένδια το είπε όμω. Ο Δένδια το είπε εκεί στην ομιλία του. Ναι, Συνήθω τα το ακούμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον κατά τη νομίζω. Είναι ποιο δημοσιογράφος πρόλαβε να πάρει το μήνυμα αυτό του Μητσοτάκη και ποιο δημοσιογράφος πρόλαβε να ακούσει πρώτα την ομιλία του Δένδια. Ναι, πάντως με αυτά και με αυτά, ανεξάρτητα με το ποιο το πιάσε ταυτή του κτλ, τα ε, εμένα μου κανεντύπωσε, γιατί δεν, είναι, δεν αγοράσαμε πλαστική βαρκούλα που λέγαμε πριν ότι φορολογείται με τα 100 ευρώ, μιλάμε για κόστος μετά του εξοπλισμού... Μετά του εξοπλισμού μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω. Δεν ξέρω το πολύ, αλλά το ένα δι το έχω γράψει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Οι πύραυλοι με του οποίου θα είναι εξοπλισμένοι είναι. ο καθένα είναι εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια. Οι εξοπλισμοί αυτοί εκτινάσουν το κόστο πάρα πολύ. Καλά, ναι, εξαρτάται τι θα βάλει πάνω. Αλλά θα τα βάλει όλα. Το πρόγραμμα δεν ξεπερνάει τα 3,5 δισεκατομμύρια. Είναι τεράστια ποσά. Δηλαδή. Μιλάμε από μόνα του είναι συντάξει δώρα και δεν σημαζεύεται. Ε, και ξεκινάει η συνήθιση συζήτηση. Α πούμε, δεν ε, φταίει. Έχουμε μόνο για αυτά, έχουμε και για άλλα. Επ' ε, αυτού λοιπόν έχω να σου πω ότι κανονικά αυτό που θα έπρεπε ο Ανδρέα Παπαδρέου να είχε βάλει στη δεκαετία του 80, διότι ο Ανδρέα Παπαδρέου είχε μια προνομιακή θέση στην ιστορία επειδή με το που μπήκε η Ελλάδα στην Ευρώπη, έτσι, το οποίο, την έβαλε, το οποίο το, τη δουλειά την έκανε ο καραμαλή. Και τη δουλειά και τη θέληση είχε. Ο Παπανδρέο ήταν και αντίθετο, άλλωστε, όπω και όλοι οι άλλοι. Ήταν αντίθετη. Δεν τα περιτέψαμε ε, αυτά. Τώρα χάθηκα. Όχι, γιατί ο Παπανδρέου έβαλε, άνοιξε ένα πόλεμο με την Ευρώπη τότε σε διάφορα πράγματα. Ο βασικό πόλεμο που έπρεπε να έχουμε ανοίξει ήταν ότι η Ελλάδα λόγω τη ειδική θέση πρέπει να εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνε από οποιονδήποτε πολιτισμό. Τότε βεβαίω δεν γινόντουσαν υπολογισμοί για έλλειμμα. Ναι. Αλλά ακόμη σήμερα η Ελλάδα έχει αυτό το αίτημα. Όταν το, έχουμε, το έβαλε ο πάλι. Ε, Αντίprochτέ. Άντε πάλι θα συζητηθεί, αμφιβάλλω αν θα γίνει. Δεν ξέρω αν θέμα του Αντρέα ή του Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε άλλο. Εγώ ξέρω ότι οι Ευρωπαίοι αυτό δεν θέλουν να το ακούν και τώρα ξεκίνησε η κουβέντα γιατί δεν υπάρχει. Τώρα αλλάζει για... κάτι. Επειδή μιλάμε για Ευρωπαϊκό Στρατό, τώρα αλλάζει κάτι. Αυτό διότι όλη η Ευρώπη. Αν αλλάξει για πρώτη, φορά, για πρώτη φορά είναι ότι ο Μπάβο Παπαδημιτρίου θα πασάρει το διάλειμμα γιατί η Κατερίνα Πουτσά το κάνει εδώ ναι, και τρία ναι, λεπτά. και αυτό νόημα. που θα αλλάξει θα το κάνω εγώ, ναι, αλλά δεν θα απαντήσει διότι αυτό που αλλάζει ότι η Ευρώπη επιτέλου κατάλαβε ότι πρέπει να βάλει πολλά λεφτά για την άμυνά της και να γίνει όσο γίνεται πιο ανεξάρτητη, πλήρω δεν γίνεται, από τους Αμερικάνους. Άρα θα κάνει αυτό το μεγάλο βήμα, αυτό που μα ενδιαφέρει για την ώρα. Τι θα περιμένεις άλλη φορά για την πρώτη φορά. Αυτό που λέει ο ύμνος του κολλημένους, έτσι δηλαδή είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω κολλήσει μαζί σου, ένα πράγμα που έχετε με το ΡΕΕΛΕΦΑΜΟ. Από το μακρινό 1986, όταν ο Hugh Lewis ήταν στο νούμερο 1 εκεί πέρα, με τον το κρουπάκι του ξέρω πώς το λέγανε, mm -hmm. The News. Πώς, The News. Είμαστε, ναι, ήταν and the news. And the, the news. and the News. And The And The News. Δηλαδή τα στραβάδια, τι ήθελα να πει Δεν ξέρω, δεν δηλαδή. ξέρω. <laughs> Τώρα μην μου μιλάει για στραβάδια γιατί είναι στην έκρηξή μου και δεν θέλω να ασχοληθώ τουλάχιστον ραδιοφωνικά, έτσι. Με τον... Όχι. Με τον... Χρειάζεται εικόνα γι' αυτό. Ναι, ναι, γιατί λοιπόν. ε, κλα... κλαίει ο Τσολιάς, κλαίμε κι εμείς μαζέτε. Λοιπόν, ε, ο ωραίος Καυγάς, αυτά είναι ωραία, όταν η πολιτική παίρνει άλλε διαστάσει. Ε, η κυρία Τζάκρη με τον κύριο Ρακού μου πήρε κάποιο διάστημα χρόνο να καταλάβω γιατί ακριβώς τσακώνονται σήμερα. Τσακώνονται για κάτι που συνέβη όταν ήταν και οι δύο υπουργοί του Γιώργου Πανδρέου, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Έτσι, αλλά ακούστε το πώς ε, το έχει καταγράψει ο μεγάλος Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το να μιλάει ο κύριος Ρακούσης για μπούλινγκ, αυτό μην ξεπερνά. Έτσι. Γιατί το λέτε. Ε, Μην ξεπερνά, ξέρει αυτός. Τώρα ενημερώθηκατε για το τι έχει πει η κυρία Τσάγκρη. Τέτοια λάσπη, εγώ στη δημόσια ζωή μου δεν θυμάμαι να έχω δεχτεί ξανά. Σαν αυτήν που εκτόξευσε σήμερα η κυρία Τσάγκρη, την προκαλώ και απαιτώ να πει δημόσια την εννοή ξεπερνά, ξέρει αυτός. Oh. Από εκεί και πέρα όμως, Τι ξέρει, αυτό ξέρει αυτός. αυτός, ξέρει πολύ καλά. Από εκεί ξέρει, και πέρα, από, εκεί και, σήμερα, πέρα, από εκεί και πέρα, από με πολλούς. Εάν δεν το κάνει η κυρία Τσαγκρή, αν το κάνει όπως είμαι βέβαιος, θα το κάνει με ψευδή τρόπο, τότε είναι βέβαιο, είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με όλες τις συνέπειε. και πολιτικέ και κομματικέ και... Νομικές. Τώρα Το να μιλάει ο κύριος Ρακούσης για μπούλινγκ, αυτό μην ξεπερνά, έτσι. Γιατί το λέτε. Μην ξεπερνά, ξέρει αυτός. Της απαντώ και την προκαλώ, γιατί αλλιώς θα μπλέξει αλλιώς μαζί μου η κυρία Τσάγκρη. Your... Έλα, αυτό το ζήτησες. Σ' ακούω. Τι. Όχι για εγώ να σχολιάσω τζάκρι Αφού το παρέγγειλες Είσαι καλά τρελός είσαι παραμπλέξω Το Κατερινό πήγε καντευθείαν Κατερινό η κυρία Βουτσά πήγε μπαμ ναι, μπα, Αλλά ο κουμπά Κάτσε να δεις Ο Ραγκούς έχει... έχει... τη μία μέρα βγαίνει και λέει Ότι μία συντρόφισσα έβαλε τα κλάματα από τον μπούλινγκ που τη έκανε ο Κασελάκης σε κάποιο από τα όργανα που έχουν εκεί, τα mm -hmm. πολιτικά. Την άλλη μέρα τσακώνεται με τη Τζάκρη και λέει ότι η Τζάκρη όταν η ήταν διάκρι, υφυπουργός... Τζάκρη το προκάλεσε τώρα, κάτσε για να τα βάλουμε στη σειρά. Τι είπα να πεις προκάλεσε, το να βγαίνει και, δηλαδή, και να λες όμως ότι ο άλλος όταν ήταν υφυπουργός τότε στο Υπουργείο του Γιώργιου Παπανδρέου, που ήταν μαζί στο ίδιο Υπουργείο yeah, οι ότι την τελευταία στιγμή ο Ραγκούση που ήταν κολλητάρι του Γιώργου Παπαδρέου, τα θυμάσαι αυτά. Πολύ καλά. Και ε... δεν θέλω να πω αυτό του το ξένου αχυρώνα που σκέφτομαι αυτή την ώρα, αλλά τέλο πάντων. Μην το λε. Δύο υπουργοί του ΠΑΣΟΚ τσακώνονται ναι, για το μέλλον Ναι, αλλά ότι σταμάτησε, ναι. σταμάτησε σκάνδαλο το οποίο θα έκανε η. χωρί να λέει τι σκάνδαλο, τι εκείνο, φτά, τι φτά, το μισό, άλλο, μισό. τι έγινε τότε. Μισό, μισό. Όλα αυτά είναι λίγο περίεργα μισό, πράγματα. Μισό, μισό, Πολιτική για... με ομικρογιώτα είναι αυτά. Να μιλήσω ή δεν Λέγερα. Ωχ, ε, ε. oh, μίλα και εσύ. Ευχαριστώ. Καταλάβατε τώρα. Εδώ έχει συμβεί το εξή και νομίζω ότι βγάζει μάτι και ο μέσο πολίτη, ο, ο, ο μέσο νου, γιατί δεν είμαστε κι όλοι οι δύο φοιές. Καταλαβαίνουμε. Άνοιξε ένα θέμα, το άνοιξε η κυρία Νατοπόλου εναντίον του Κασελάκη. Βασική υποστηρίχτρια και από τι λίγε φωνέ που βγαίνουν προ τα έξω να υποστηρίζουν τον Στέφανο, τον κύριο Κασελάκη, είναι η Τζάκρη. Βγαίνει και κάνει αντιπερισπασμό. Και λέει: Ο Ραγκούσης που έχει βγει στα κανάλια και τα λοιπά, ξέρει αυτός. Τι ξέρει αυτός. Τι ξέρει αυτός. Εγώ έκανα κριτική στην κυρία Νατοπούλου. Και αν είδε τη συνέντευξη που τους έκανα προχθέ, τη ρώτησα εκατό φορές για να γίνει σαφέστερη στο τι εννοεί ότι δέχτηκε πολύ. Αυτό και... δεν λέγεται. Τη έκανε κριτική, τη ρώτησε, ω δημοσιογράφο. Να... Όχι, να γίνει αν ήθελε βέβαια. Πάει. Ε, δεν ήθελε. Πήγε μέχρι εκεί πέρα που πήγε, είπε, Ό,τι ξέρω εγώ, μου τα έστειλε μηνύματα την ναι, ώρα ναι, ναι, Ένα, τα βάλε. Έναρτο. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία Νατοπούλου οφείλει να πει πολύ περισσότερα έτσι και το είπα κιόλας. Και το επαναλαμβάνω. Το ξέρει αυτό τι είναι. Ρε παιδιά, δεν είναι κομμενικό το ζήτημα. Κοίταξε την άλλη α πούμε, την ψιλοκάπουλη, την όμορφη, την καλύπυχο κτλ. Και, και ξέρει αυτό τι να Εγώ δεν ξέρω τίποτα τι είναι εγώ ξέρω... τι να Ξέρω ότι όσα, όσο πλησιάζουμε στο τι είναι αυτά που λε, για παράδειγμα, κυρία Νοτοπούλου, χθες σε μια άλλη ερώτηση, ενός άλλου συναδέρφου, είπε ότι και παρέμβαση μέσω μηνύματος στο κινητό της, που αφορούσε κάτι που γινόταν εκείνη τη στιγμή ή ήταν σε κάποιο στούντιο και κάτι έλεγε. Σε εμένα σε μια... του. Ναι. Είπε, ήμουνα σε τηλεοπτική εκπομπή, έδινε συνέντευξη. Έδινε και τις έστειλε, έστειλε μήνυμα. Θα μας τι το περίεργο υπάρχει σε αυτό. Γιατί είναι bullying αυτό. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτάκι. Εγώ καταρχήν δεν ξέρω αν είναι bullying, γιατί οι κακοποιητικέ, επιθετικέ συμπεριφορέ κτλ. Κάτσε τώρα, bullying. να κάτσε το Κάτσε ρε, εσύ. Κάτσε. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με το εξή. Ε... Λέμε στην Νοτοπούλου. Ε, επειδή αυτό που λε είναι βαρύ, δείξε μα τα αποδεικτικά. Λέει, θέλω τη συνένεσή του. Λέει ο Κασελάκης πάμε στα δικαστήρια. Επισόδιο Νοτοπούλου, Κασελάκη, Κασελάκη Νοτοπούλου. Έχουμε αυτό, δημιουργεί μια εικόνα. Βγαίνει η Τζάκρη και Ξέρει ο Ραγκούση. Ξέρει αυτό. Είπε κι άλλα η Τζάκρη. Λοιπόν, ε, φαιτός, αυτή είναι όχι, η κατάσταση η τώρα. Η Τζάκρη είπε κι άλλα, αλλά ο Ραγκούση είπε πολύ χειρότερα. Ε, Καταρχήν, ε. είπε τα περί δικαστηρίων και δεσμάζεται. Δεύτερον, είπε ότι μία φορά είχαν σύγκρουση και όπω καλά υπονόησε, ο Ραγκούση είπε γιατί τις, την εμπόδισε να βάλει μια σκανδαλώδη υπογραφή. Βαρύ. Πολύ μια σκανδαλωδη υπογραφη Βαρι. κατά τη γνώμη μου. Και αυτά δεν πρέπει να μπαίνουν στον αέρα. Επίση, δεν είναι προσωπικά σα θέματα από τη στιγμή που τα δημοσιοποιείτε δημόσιοι άντρε και γυναίκε. Ξέρω εγώ, ξέρει εσύ, ξέρει ο ένα τι μου έστειλε στο μήνυμα. Αρκετά... Άμα θε να πει ότι μου έστειλε στο μήνυμα τέσσερα μπιν πρέπει να πει: Μου έγραψε ο Μπάμπη. Να πάω να πληρώσω το λογαριασμό του ρεύματο. Ναι. Θέλω <laughs> ναι, κάτι χειρότερο. Ναι, εμένα η αντίδραση του Κασελάκη όμω με έχει πείσει και θα σου πω γιατί. Γιατί είπε ότι αν πιστεύει ότι είναι bullying με την νομική έννοια, Πά στο δικαστήριο. Μια χαρά. Έτσι. Αν λε ότι είναι bullying, διότι μου την είπε, εμεί που είμαστε πολιτικά αδερφάκια, είμαστε δύο κόμμα και μου κάνει παρατήρηση, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Δεν είναι πρόβλημα bullying. Okay, εγώ... Αυτό είναι ότι δεν θέλω να μου τη λε την ώρα που μιλάω στην τηλεόραση. Το ξέρω πάρα πολύ καθαρά και μακάρι να είχατε δυνατότητα να μιλήσω και με τον Κασελάκη, νομίζω ότι επιστρέφει από την Ιταλία. Ε... Γιατί ε... ήταν στην Ιταλία. Ναι, Πού τα ε... μαθαίνει ε... εσύ, όλες... εσύ αυτά. Τι ε, το μαθαίνει. Κάποτε ξέρει τα παλιά. Ρωτά εμένα πού τα μαθαίνω, εμένα. Όταν, όταν λέγαμε ότι είναι στην Ελλάδα. Τι σταματάω να δουλεύω, εγώ μπάμε. Μπράβο. Ε, όχι, που τα μαθαινω εμένα... οταν λεγαμε οτι ειναι στην ελλαδα τι σταματαω να δουλευω εγω μπαμε μου. οχι που μαθαινει τα whereabouts του κασελάκι, λέω. Ε, σε πληροφορώ ότι όσοι από του στενού, λιγότερου στενούς, και τα λοιπά, Αυτέ οι μέρε έχουν ερωτηθεί, έχουν ενημερώσει του δημοσιογράφου για αυτό. Δεν Α, νομίζω. και τι έχει πάει να κάνει στην Ελλάδα. Δεν το ε, ε, Δεν το ξέρω. Αυτό και τα δεν ξέρω και αν το ξέρουν και δεν το λένε πρέπει εγώ να γίνω αδιάκριτο. Αλλά. Παπάς. Να είμαστε πολύ καθαροί λέω Όταν κάποιος βγαίνει και λέει κάτι Επειδή δεν αναφέρεται Στην παρέα του Δεν είναι εσωτερικό αστείο Αφορά την κοινή γνώμη Βάζει θέμα στο δημόσιο διάλογο, πρέπει να το ξεκαθάριζει. Είτε αφορά την Οτοπούλου, είτε αφορά την Τζάκρη, είτε αφορά τον Κατσελάκη, είτε αφορά τον Ραγκούση. Εντάξει, όλα. Τώρα, 7% είναι δικιά του για να κάνουν ό,τι νομίζουν. Γι' αυτό δεν. και έχει πλάκα που βλέπω και δημοσκοπήσεις που μετράνε, λέει, το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ μετράτε, ρε παιδιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ στι τελευταίε εκλογέ πήρε 17, τι δημοσιοποίησε έχει 7. Ε, τι λέω. μετράτε ακριβώ γαμότο, Δηλαδή τι κάνετε. Αυτά δεν του κάνουν οι άνθρωποι. Τώρα, αυτά είναι οι άνθρωποι που μετράνε. Όχι, απλά τι να μετρήσει, αυτό λέω. Λοιπόν. Τι λοιπόν. να μετρήσει. Το 10% Ο... που έφυγε το 7% που έλυνε. Δεν τα προλάβουμε. Ο Πέτρος Παπά, που είναι στην πλευρά Κασελάκη, είπε ότι ποιο θέλει για όσα συμβαίνουν. Εκείνη. Να το το είπε. Και τη στιγμή που ήμασταν έτοιμοι να αλλάξουμε, τη στιγμή που πετύχαμε ένα 15% σε ευρωεκλογές, κρατήσαμε τη δεύτερη θέση κάποια στελέχη του κομματικού σολίνα. Επέλεξαν αυτή την εκτροπή Αυτά κάποιος να βάλει λες, εμπόδια. Οι Παπά θα έχουν θέση στον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα αν κερδίσει ο Στέφανος Κασελάκη. Οι ίδιοι κυρία Αντωνοπούλου με τη στάση τους και με όλη την, αυτή, την επιλογή την οποία έκαναν να ανατρέψουν τον νόμιμο εκλεγμένο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο θέλει θα ξαναπώ ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ Ομολογώ ότι υποκλίνω, να Έχει γράψει την καλύτερη ατάκα για το ΣΥΡΙΖΑ που έχω διαβάσει εδώ και εβδομάδε μήνες Μάλλον το πάνε για Μουλού ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Μουλού <laughs> Καλό Εντάξει ακόμα και το τι γελάμε νομίζω ότι είναι καλό, ενδει ενδεικτικό καλό. για το Χάλη στο οποίο εσύ, έχει περιέλθει Το έχει και... προλάβει αυτό Βέβαια, mm. Κουκουέ Μουλού, Μουλού Κουκουέ Ήταν μαοϊκοί λενιστέ και μαρξιστές λενιστέ. Ναι, ναι, εγώ έχω προλάβει να έχω και καλού φίλου και, ναι. και, καλούς φίλους και ναι. από τι δύο <laughs> <laughs> Στο οποίο ήταν πολύ δύσκολο. Κοίτα, επειδή εσύ έχει καλή γνώση τη αριστερά και ιδίω εκείνη τη ε, ναι, εποχή. Ναι, ναι. έχει πολύ καλή γνώση τη αριστερά. Πράγμα που ίσω ο κόσμο δεν το γνωρίζει. Αλλά ο Μπάμπη ξέρει και την ανθρωπογεωγραφία και ξέρει και τι καταστάσει. Ο φραξιονισμό που υπήρχε, δηλαδή, ο καθένα έφτιαχνε ένα μαγαζάκι, για να το πω πάρα πολύ απλά, τη δική του, του ομάδα. Και λοιπά, είναι κάτι το οποίο η αριστερά το έχει ζήσει και ακόμα και τώρα ας πούμε λέμε η ομάδα κουκουέ μουλου η ομάδα μουλου κουκουέ έτσι και έχει και άλλες 10 παραφιάδες παραδίπλα που είναι ξέρω εγώ, διάσπαση που προήλθα την προηγούμενη διάσπαση Εντάξει, οκ. Okay. Ε, πιο πολλές θα τις αμοιβάδες. Καλά. Η πολιτική βέβαια ε, αυτό ε, είναι. Η πολιτική είναι. Εγώ ε, πιστεύω δά. αυτό. Εσύ πιστεύεις κάτι όχι. λίγο διαφορετικό. Όχι. Χωρίζουμε. Όχι, όχι. Άμα είσαι σε ένα κόμμα εξουσίας, για παράδειγμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, έχεις τους 11 βγαίνουν και κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Που δεν ήταν 11. Βάζουνε. Ναι. Βάζουν που τι είναι Ήταν παραπάνω αυτοί που θα υπέγραφαν. Α. Αν είχαν μα, γίνει κάποιε κινήσει. Ναι. Και όταν θα γίνουν και, αύριο θα υπογράψουν. Και κάνουν οι άνθρωποι, βλέπουν το κενό και κάνουν αυτοί οι αντιπολίτευση και λένε: Ρε Χατζηδάκη, κάνε κάτι ρε, για τα σπίτια του κόσμου. Θα του τα πάρουν. Και βγαίνει ο Χατζηδάκη και απαντάει σε χρόνο. Ο Ντετέ, δέκα σελίδε απάντηση, και λέει για τι τράπεζε. Και ξαναβγαίνει ο Βακλαμάνη και του λέει: Να σου πω κάτι, Κωστή. Εμεί για του ανθρώπου ρωτήσαμε, εσύ, για τι τράπεζε μα απαντά. Εκεί όμω δεν υπάρχει διάσπαση. Γιατί υπάρχει εξουσία. Γιατί υπάρχει κόμμα το οποίο έχει διαγράψει του προηγούμενου αρχηγού, αλλά οι διασπάσει που έχουν προκλήθει δεν έχουν κάνει ελάχιστε. Γιώργο, να σου πω τη γνώμη μου. Έχετε πέρα... αδίκω. Πέρα... Έχω αδίκω στην περιγραφή. <laughs> όχι, όχι, η περιγραφή <laughs> <σου> είναι άψογη. <laughs> αλλά θέλω να σου πω τη γνώμη μου. Επειδή πέρασα και όλες ε, τέσσερα χρόνια που ήμουν εκεί, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, ότι ένα βουλευτή που θα πει κάτι διαφορετικό πάει για διαγραφή από τον αρχηγό, είναι όχι στα όρια τη δημοκρατία, την έχει ξεπεράσει. Είναι αντιδημοκρατικό μέχρι ανοησίε. Οι βουλευτέ πρέπει να έχουν αυτονομία στο πώ διατυπώνουν τι απόψει Το εκεί που κρίνεται το τι κάνει ο βουλευτή σε σύγκριση με την κυβέρνηση είναι όταν είναι η ψηφοφορία τη εμπιστοσύνη προ την κυβέρνηση. Αυτά. Ναι, δεν θα διαφωνήσω, αλλά θα σου την πω. Δεν τα ήξερε. Τα ήξερε. Τα ήξερε. Τα Εγώ δεν Ό, δε δε ξερ... έπαθα τίποτα. Δόξα τω Θεώ. Μια εμπειρία Δόξα ακόμα. Μια εμπειρία ακόμα λοιπόν Ήτανε που λέει και το λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό, γλέτσος. Θα βάλουμε γκλέτσος Όχι τώρα θα πιούμε νεράκι Γιατί μας θερεί τον γκλέτσο ε, Για να πάρετε όλη οι δυνάμεις, για να ακούσετε τον γκλέτσο μετά Στα κρύα βράδια το χειμώνα Τι μπορεί να κάνει κάποιος Κερνά ο νερό λοιπόν γιατί η είναι πολύ πρωί ε, Οίσκια να ζητήσετε στην Μπόπη που ακολουθεί και γιορτάζει κιόλα. Για να τα λέμε και αυτά το πίστη ε, Νεράκι Νεράκια από τη Rainbow Waters, χωρίς πλαστικούρες, με τον ε, πρωτοποριακό ψύχτη αφής, ο οποίος θα σας δώσει να καταλάβετε αμέσως τη διαφορά, έτσι. Νερό από ε, βρίσει, ε, να το πεις και κρύο, όπως είναι, ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, φιλτραρισμένο, μια χαρούλα. Ομορφιά, designato, οθόνη αφής, χωρίς πλαστικούρες και μπουκάλια, αν θέλετε περισσότερα για να φροντίσετε και τον εαυτό σας και το περιβάλλον 801 11 34 34 34 I To hold yourself with those around your core Crawl out of the woodwork And they whispered into your brain They set you on the treadmill And they made you change your name It seems to me You lived your life Like a candle in the wind Never knowing Who'd have claimed to when the rain set in? I would have liked to know you, but I was just a key. Your candle burned out long before your legend ever did. Με τον Άλλη τον επιστρέψαμε, με το «Candle in the Week του 97 Ήταν διασκευή το συγκεκριμένο, είχε ξαναπάει στο νούμερο ένα και ήταν ένα τραγούδι το οποίο το είχε ξαναφτιάξει για την πριγκίπη Σανταγιάννα Σωστά. Και το έπαιξε εκείνο το συγκυδεία, ναι, έτσι, αυτό Ναι. Την... Εδώ, αυτή η ερμηνεία που Ναι. Άντε τώρα να φύγουμε από αυτό το κλίμα για να πάμε στο ΦΠΑ. Όλα τα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, οκ okay. Εγώ, εγώ, παιδί μου, αυτά είναι ειδικό τη μου. Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι το λεγόμενο κενό ΦΠΑ mm. είναι ο ΦΠΑ που χάνει το κράτο, που δεν τον εισπράττει. Και είναι δικό του πρόβλημα και δική του ευθύνη. Δεν φταίνε αυτοί που κάνουν τα πάντα για να το αποκρύψουν, άλλωστε στο 24% το κίνητρό του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ε, αλλά το κράτο έχει πρόβλημα και η Ευρώπη, επειδή ο ΦΠΑ είναι κοινοτικό φόρο, δεν είναι ελληνικό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να τον πειράξει μόνο σου. Θέλει συμφωνία με τους Ευρωπαίους και τα, και τα λοιπά την Επιτροπή. Εμείς λοιπόν είχαμε πάντοτε, είμαστε μία από τις χώρες που χάνει πάρα πολύ ΦΠΑ το κράτος. Είχε υπολογιστεί πέρυσι ότι έχασε έξι δις. Λένε φέτος ότι θα χάσει τρία δις. Συμφωνούμε. Αυτό το λένε. Και αυτό είναι βεβαίω μια διαφορά, άρα θα πάρει τρία δις από το ΦΠΑ περισσότερα. Στην πραγματικότητα θα πάρει πολλά παραπάνω. Αλλά ότι θα μειωθεί το κενό ΦΠΑ. Και αυτά όλα Α... οφείλονται στη χρήση του πλαστικού χρήματο και στι νέε μεθόδου. Αφείλονται πάρα Έτσι πολύ. Στη διασταυρόση κτλ. Πάρα πολύ στη χρήση του πλαστικού χρήματο. Mm. Γι' αυτό και εγώ έγραφα τι προάλλε στο Liberal. Ζήτω τα μετρητά. Και αν μπορείτε, κυρίε και κύριοι, να πετύχετε μια καλύτερη τιμή, ε, τότε χρησιμοποιήστε μετρητά. Διότι δεν υπάρχει κανείς λόγο ένα κράτο που δεν μα φροντίζει να το φροντίζουμε τόσο πολύ εμεί. Και διανέστερα. Είναι αυτό που λένε. Τι θέλει Ρε Μπάμπη, Φίππι Αϊ Γκλέτσο. <laughs> Προσπάθησα να βγάλω άκρη. Να, σου και πω κάτι. Έχουμε και Γκλέτσο. Ε, ε. Ρίχτυ και τον Γκλέτσο γιατί τον προανήγγειλε. Ρίχτυ στις... το Γκλέτσο, θα διαμαρτυρηθώ. Ε, Ρίχτυ τον Γκλέτσο τη Κρίνα. Ε, θα... Πού σ' ενοτοπούλου να τα ακούσει. Πού ψάχνει να βρει βαρέα. Πάντα υπάρχει μια γυναίκα η οποία. Καλά, δεν... για σένα μπορεί να υπάρχει πάντα μια γυναίκα. Δεν έχει στον κόσμο πάντα αυτό ξέρει. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν πολλά χρόνια μόνοι του. Όταν λε μόνο σου τι κάνει δηλαδή. Κοιτάξτε τον τίχνο. Και you born στο παιχνίδι. Και you παίζει. <laughs> και you born παίζει στα δύσκολα. Τα δύσκολα βράδια του χειμώνα. Τα δύσκολα να... βράδια του χειμώνα μπορεί να παίξει και you -porn. Αλλά όχι πάντα να υπάρχει μια γυναίκα διότι είμαστε ακόμα λίγο πριν τα 60. Αλλά ε, συνδυάζεται ε, λίγο. Υπάρχει το... Και... το έχει Το you, -porn, το you -porn έχει... με τη γυναίκα συνδυάζεται λίγο. Όχι την ίδια ώρα. Λοιπόν, έχει απομείνει λίγη τεστοστερόνια ακόμα. Έλεος, Τουλάχιστον ο κύριο. Να τα λέμε και αυτά. Είναι και ο κύριο. Δεν τα συνδυάζει. Έτσι. ή το ένα ή το άλλο. Τι ακούν τα αυτιά μα. Γενικώ, εγώ ακούντα, τους α, από του ανθρώπου τη τέχνη δέχομαι τα πάντα. Δεν με πειράζει τίποτα. Γιατί η τέχνη πρέπει να είναι πάντοτε ξεχωριστή. Αλλά ότι μπορεί να συνδυάσει <laughs> τη γυναίκα και το you -porn, τώρα, Ή Παρακαλώ. Επειδή, επειδή είπε για, για, για υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έλεο. Κλείσε, μπάμπι, Σβήσε. Έκλεισε. Πε καλό <laughs> Σαββατοκυριακό. Καλό, καλό από το Κύριο που είναι Πολύ όμορφες μέρες Και η ορτάζουσα θεοπίστη Πόπη Χάτζε Δημητρίου Το τελευταίο τραγούδι όμως Είναι για τις γυναίκες που σκέφτονται όλοι Της κρύες νύχτας του χειμώνα Προσωποποιημένες στην απόλυτη γυναίκα Σοφία Λόραν Χρόνια πολλά Δικιά της τελευταία φράση Να ακούσετε τη φωνή της εδώ μαζί με τον Τόνι Μαρούδα Αν δεν έχεις κλάψει τα μάτια σου δε γίνεται να είναι όμορφα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί κι όποιος το σε το νοσταλγεί Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό κάδα βροχή Τη ζωή μα και τέλο, και αρχή ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν τούμε και δεν τούμε. Ακόμα τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' α...